Οπότε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στις 8 περίπου, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, διασπώντα το σκοτεινό πέπλο που έχουν στήσει γύρω από τη γη οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη. Και είμαστε εδώ, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Εγώ, ο Παντελή Γιαννουλάκη, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το αόρατο ημιεξογήινο ρομποτοειδέ πλήρωμά μα. Βρισκόμαστε στο μυστικό σκάφος μας σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη και εκπέμπουμε αντιστασιακά συχνότητες που φτάνουν μέχρι σε σας εξαιτίας του ότι ε, αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Ρέντιο Αλμπίντο 14 κάθε τρίτη στι 8. Κάνουμε αυτές τις εκπομπές για λογαριασμό του Radio Nowhere και του ΑΟΡΑ του Κολεγίου. Στις ταξιδιώτες μου σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο ετοιμάσαμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου για να εκπέμψουμε εκεί κάτω σε εσάς με γενικό τίτλο Disneyland of the Gods, η Disneyland των Θεών. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο καμία εκπομπή δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει την ολότητά του ικανοποιητικότατα αλλά θα προσπαθήσουμε σήμερα συμπυκνωμένα να μεταδώσουμε τα σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με αυτό ή κάποια από τα σημαντικά πράγματα προς τους ε, άγνωστους παραλήπτες των συχνοτήτων μας που το Radio Nowhere φροντίζει να μας ακούν. Ο τίτλος «Disneyland of the Gods» δεν είναι δικό μου. Ε, προέρχεται από τον μεγάλο φορτεανό ερευνητή, εξερευνητή και συγγραφέα John A. Kill. 1930, 2009 τον χάσαμε ένα μεγάλο δάσκαλός μας του Strange ε, μέσα από το έργο του λοιπόν είχε δώσει το μεγάλο μυστήριο του κόσμου μας τον χαρακτηριστικό τίτλο Disneyland of the Gods παλιότερα το έλεγε Our Haunted Planet ο στοιχειοποιημένος μας πλανήτης είναι ένα από τα τελευταία βιβλία του εν πάση περιπτώσει είναι ένας επιβλημένος τίτλος βέβαια ε, και από τότε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος χρησιμοποιείται για να υπονοήσει το μεγάλο σενάριο ε, του Τζον Κιλ καταρχάς και άλλον πριν από τον Κιλ θα σας πούμε καθοδόν, τα οποία σενάρια σύντομα υιοθετήθηκαν από πάρα πολλούς συγγραφείς και ερευνητές. Τι ήθελαν εδώ οι θεοί από τον ουρανό του μακρινού παρελθόντος, γιατί... Έχουν κατασκευαστεί όλα αυτά τα μυστηριώδη κτίσματα που είναι αφιερωμένα σε αυτού, σε όλο τον πλανήτη. Τι είναι ο κόσμος μας? Να μερικά από τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν. Λοιπόν, ο κόσμος μας δεν είναι παρά η Disneyland των θεών. Ας το δούμε έτσι. Ένα τεράστιο θεματικό πάρκο αφιερωμένο στους θεούς. Περι αυτού πρόκειται πραγματικά αυτή την εικόνα Δήμη. Οι θεοί ερχόντουσαν εδώ για να παίξουν ο καθένας όποιον ρόλο ήθελε, να διασκεδάσουν με τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν, να κατασκευάσουν ό,τι ήθελαν, να διδάξουν κατασκευές, να πειραματιστούν, να παίξουν και κυρίως να πολεμήσουν μεταξύ τους και να βοηθήσουν τους πολέμους των ανθρώπων. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σε μια Disneyland των θεών. Είναι ο μυστικό διαστημικό σταθμό που τα εκπέμπει όλα αυτά σήμερα και σας καλωσορίζουμε στις συχνότητές μας, εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και αναρωτιόμαστε πάντα, υπάρχει κάποιος άραγε εκεί έξω που όντως να μας ακούει. 12, April the 14th day Great Titanic in iceberg. The people had to run and pray God moves, <laughs> And the people had to run and pray. The rains came down in 26 Louisiana up our Kansas way The rich and poor The mother and child The people had to run fire. Είμαι το μυστικό διαστημικό στάθμο. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτρια μου στο μυστικό σκάφος μας σε μια περιπλάνηση, σε μια περιπέτεια γύρω από τον πλανήτη μας, γύρω από τη γη καθώς εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω προς άγνωστους παραλήπτες και συνταξιδιώτες μας όπως ακριβώς το τακτοποιεί το Radio Nowhere για να τους βρει. Οι συχνότητέ μα αναμεταδίδονται κάθε Τρίτη στις 8 περίπου από το Ιντερνετ Radio Albino 14. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ και εξερευνούμε σήμερα την Disneyland των Θεών. Τι γη. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζουμε Disneyland τι γη. Είναι ένας τίτλος, όπως είπα, που έχει χρησιμοποιήσει ο μεγάλος ε, ερευνητής και συγγραφέας, John Kill, ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλου μας. Ε, αλλά γιατί χρησιμοποιούμε αυτό τον τίτλο της «Disneyland»? Ε, Έχοντα επισκεφτεί την «Original Disneyland», ε, την αυθεντική, δηλαδή, πρώτη «Disneyland», στο «Anaheim», του «Orange County», έξω από το Λос Καλιφόρνια, είχα εντυπωσιαστεί πάρα πάρα πολύ είναι η χειροποίητοι είναι μια τεράστια έκταση είναι ένας κόσμος μέσα στον κόσμο είναι ένα αληθινά ίσως κατά την προσωπική μου άποψη το μεγαλύτερο αριστούργημα του φανταστικού στον κόσμο μας η original αυθεντική Disneyland ε, μιλάμε για ένα πιτάνιο θεματικό πάρκο προφανώς το πρώτο θεματικό πάρκο, δηλαδή αυτό έδωσε το μοντέλο για όλα τα υπόλοιπα θεματικά πάρκα που υπάρχουν στον κόσμο μας, τα theme parks τα λεγόμενα. Ε, μόνο που ε, η λέξη theme park το αδική είναι πραγματικά κατασκευασμένη, φανταστική κόσμη με τρόπο εντελώς μαγικό και ταυτόχρονα το ξανατονίζω χειροποίητο, το όπου μπαίνει ας πούμε στους πυρατές της Καραϊβικής, στον Peter Pan, στη στοιχειωμένη έπαυλη στο κάστρο της ωραίας κοιμωμένης στο Star Wars σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει στην Disneyland με έναν τρόπο που ειλικρινά δεν μπορείς να καταλάβεις πως το έχουν φτιάξει πολύ ρεαλιστικό, πάρα πολύ ρεαλιστικό και μπαίνεις εκεί το φυσικά το πρωί και βεβαινεις το βράδυ ας πούμε εγώ είμαι και πολίτης της Disneyland μπορείς να γίνεις και πολίτης της Disneyland και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Φίλιπ K. Dick ο οποίος ε, ζούσε εκεί στο Orange County, στην Σάντα Άννα, απ' έξω, ε, όπου πήγαινε συχνά στη Disneyland και όταν έκανε κάποιες από τις λίγες ομιλίες που έχει κάνει, παρουσιάσεις σε, σε κοινό, πάντοτε ξεκινούσε με τη φράση «Greetings from Disneyland». Ε, «Χαιρετισμούς από τη Disneyland». Και ε, έτσι λοιπόν είναι ένα <coughs> πολύ καλό μοντέλο για να το δούμε ε, ότι σύμφωνα με την πρόταση του Τζον Κιλ ε, ότι ο πλανήτης μας είναι μία Disneyland που κατασκευασμένη από τους θεούς σε ένα βαθμό και σε ένα μεγάλο, μεγαλύτερο βαθμό από τους ανθρώπους για τους θεούς. Ότι δηλαδή όλες αυτές οι τεράστιες και απίστευτες παράξενες κατασκευές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι αφιερωμένες τους θεούς, είναι φτιαγμένες για τους θεούς και αποτελούν ε, τα ερείπια α πούμε, τα απομινάρια μιας μεγάλης Disneyland των θεών, Ενό θεματικού πάρκου του πλανήτη Γη. Ε, οι θεοί έρχονταν εδώ για να παίξουν μαζί μας. Ε, μιλάμε βέβαια, όταν μιλάμε για του θεούς, στο, στο συγκεκριμένο κόνσεπτ, για ανώτερους εξωγήινους από άλλους κόσμους, από άλλου πλανήτες, ή για ανώτερα όντα από μια άλλη διάσταση, ένα παράλληλο με το δικό μας κόσμο, μια ανώτερη διάσταση ή ένα άλλο χωροχρονικό συνεχές ε, ή ένα κόσμο παράλληλο με τη γη, όπου εμφανίστηκαν εδώ σε εμάς ως θεοί στο μακρινό παρελθόν, δημιουργώντας βέβαια και όχι μόνο όλες αυτές τις κατασκευές, αλλά και όλες τις ιστορίες και τις μυθολογίες του κόσμου. Ή και εναλλακτικά, μπορείτε να σκεφτείτε και έτσι, μιλάμε ίσως για τα μέλη ενός πολύ ανώτερου, πολύ ανώτερου, χαμένου πολιτισμού του πολύ μακρινού παρελθόντος, ε, τα οποία μέλη είτε επιβίωσαν μετά από μια μεγάλη καταστροφή, είτε ο κόσμος τους ήταν αποκομμένος, απομονωμένος, προστατευμένος από τον κόσμο των τελείω πρωτόγωνον ανθρώπων, με τους οποίους αυτοί οι ανώτεροι άγνωστοι άρχισαν να συναλλάσσονται και να αναμειγνύονται. Και υπάρχει βέβαια και το παρόμοιο πάντα σενάριο του λεγόμενου Breakaway civilization, δηλαδή ένας πολιτισμός κρυμμένος κάπου στον πλανήτη μας ο οποίος αναπτύσσεται παράλληλα με τον γνωστό ανθρώπινο πολιτισμό μέχρι σήμερα. Από που και προέρχονται όλοι αυτοί. Και υπάρχει και το πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον σενάριο στο οποίο εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση, το σενάριο της κούφιας γης ότι προέρχονται από την κούφια γη όπου εκεί υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ντίζελα των θεών. Όπως και αν έχει το πράγμα, πρώτα απ' όλα μιλάμε για τους «Watchers», ας τους ονομάσουμε έτσι, τους παρατηρητές, αυτούς που μας παρακολουθούν με τα παράξενα υπτάμενα οχήματά τους κλπ. από την βαθύτατη αρχαιότητα, όπως φαίνεται και μέχρι σήμερα. Οι άνθρωποι λάτρεψαν όσο τίποτα άλλο αυτούς τους θεούς. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που με ακούν αυτή τη στιγμή, που θεωρούν ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα μεγάλο debate ή ένα, ένα απλά σενάριο ή μια ερμηνεία ας πούμε, ε, του τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Όχι. Είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι, δεν χρειάζεται να απαντηθεί δηλαδή κάτι σε σχέση με αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα την οποία μπορούμε να την εξακριβώσουμε. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι λάτρεψαν στο παρελθόν όλοι οι άνθρωποι όλου του κόσμου, ανεξαιρέτως. Λάτρεψαν όσο τίποτα άλλο αυτούς τους θεούς. Βάλτε ή βγάλτε εισαγωγικά αν θέλετε. Αφιέρωσαν τα πάντα σε αυτούς. Οτιδήποτε κατασκεύαζαν, έκτιζαν, ζωγράφιζαν κλπ. Ήταν όλα για τους θεούς. Ναούς, αγάλματα, βουνά, ποτάμια, κατασκευέ. Ε, εικόνες, γραφιές, μύθους, τραγούδια, τελετέ, ήθη και έθιμα ακόμη και ανθρώπους αφιέρωναν τα πάντα αφιερωμένα στους θεούς <coughs> αυτό είναι μια αδιαφισβήτητη πραγματικότητα το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι οι αρχαίοι άνθρωποι ήταν χαζούλιδες ή είχαν μαζικές παραστήσεις ή κάτι τέτοιο δεν δίνουν μία λογική ερμηνεία δηλαδή του εντάξει αν δεν είναι όπως το λέγανε οι ίδιοι πώς ήταν δηλαδή και υπάρχουν διάφορες θεωρίες, τι οποίες τις ξέρετε, οι οποίες είναι θεωρίες, οι οποίες δεν στέκουν πολύ απλά, είναι πιο παράλογες από το σενάριο των θεών. Ε, κάποιος που θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, νομίζω εύκολα μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Τώρα, οι άλλοι που δεν ασχολούνται και ακούνα από εδώ και από εκεί, ε, ας ακούνε. Λοιπόν, ε, τα πάντα αφιερωμένα στου θεού για να ευχαριστηθούν οι θεοί, και επίσης να δηλωθεί ότι τους ανήκουμε. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη και η αφοσίωση του ανθρώπου προς αυτούς τους θεούς, που επί χιλιάδες χρόνια δεν έχουμε κανένα άλλο ίχνος από τους αρχαίους πολιτισμούς του παρελθόντος, πέρα από τα πράγματα που τους αφορούν τους θεούς, παντού, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και οι θεοί τι έκαναν από τη μία υποτίθεται ότι μας δίδαξαν ό,τι μπορούσαν βάζοντας τα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού επενέβησαν ακόμη και στη γενετική μας αλυσίδα μας ε, δημιούργησαν, μας εξέλιξαν και από την άλλη πειραματίστηκαν αδίστακτα μαζί μας διασκέδασαν μαζί μας πάρα πολύ μετέτρεψαν όλο τον πλανήτη μας με τη δική μας βοήθεια βέβαια σε μια τεράστια Disneyland σε ένα μυστηριακό θεματικό πάρκο των θεών σε ένα τιτάνιο γρίφο σε ένα παράξενο παιχνίδι για Θεούς. Πολλά από τα ίχνη του υπάρχουν μέχρι σήμερα, άλλα είναι χαμένα, δεν ξέρουμε πώς. Ποιος και πότε θα λύσει το μεγάλο ένιγμα των παράξενων εντός αγωγικών θεών του παρελθόντος, ποιος και πότε θα ατενήσει και θα λύσει το αποκριμένο αυτό μεγάλο μυστήριο του κόσμου μας, Ποιος και πότε θα καταλάβει έτσι πως μας έλεγχαν οι θεοί στο παρελθόν, μας ελέγχουν ακόμα. Είναι αυτοί οι εντός αγωγικών θεοί, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτούς που κυβερνούν τον κόσμο, συνεχίζουν να κυβερνούν τον κόσμο μας όπως το παρελθόν, έφυγαν. Και αν έφυγαν, γιατί και πότε οι θεοί επιστρέφουν. Και άλλα πάρα πολλά ερωτήματα συμπλέκονται μέσα στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Ποιος και πότε θα δοκιμάσει να απαντήσει στις μεγαλύτερες ερωτήσεις του κόσμου, στο μεγάλο μυστήριο του κόσμου μας. Εγώ προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια όχι μόνο να απαντήσω τις πολλές και μεγάλες ερωτήσεις σε αυτό το μυστήριο του κόσμου, αλλά και έχω βρει πάρα πολλές απαντήσεις και λύσεις και πολλές ανακαλύψεις. Φυσικά δεν επαρκώ εγώ, ούτε οι δασκαλοί μου. Μπορεί ο επόμενος να είσαι εσύ τώρα. Κάποιος πάντος πρέπει να δοκιμάσει να απαντήσει στις μεγαλύτερες ερωτήσεις του μεγαλύτερου μυστηρίου του κόσμου. Είμαι ο Παντελής και ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σε μια Disneyland των Θεών εκεί κάτω. hear him talking to the walls in the night the man was not all right his mind was ringing tighter than a drum he could never tip the scales his way he never made house on fire He used to stand sentry at the caravan door Angry by delusions claw Paranoia would drag him straight to the park door No surprise if the binges went τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8 περίπου, έτσι και σήμερα, τι συχνότητέ μα εκεί κάτω προ του συνταξιδιώτε μα, του οποίου επιλέγει να ακούσουν τι συχνότητε αυτέ το Radio Nowhere, για λογαριασμό του οποίου εκπέμπουμε επίση και για λογαριασμό του ΑΟΡΑ του Κολεγίου. Και οι συχνότητές μα αυτέ ταξιδεύουν μέχρι εσά, καθώ αναμεταδίδονται από το Internet Radio Αλμπίντο 14. Σήμερα προσπαθούμε να πετάξουμε λίγο και να εξερευνήσουμε πάνω από την Disneyland των Θεών, τη γη. Ζούμε μέσα σε μια ενιγματική κατασκευή. Αυτό πιστεύω εγώ εδώ και πολλά χρόνια το έχω εντοπίσει και το έχω εκφράσει με πάρα πολλά στοιχεία, πολλά, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν επηρεάσει άπειρου ανθρώπους και άπειρε καταστάσει στα βιβλία μου για την Κούφιαγή. Είναι το βιβλίο Κούφιαγή και η συνέχεια του, το βιβλίο Ίσοδος στην Κούφιαγή, τα οποία την εποχή που διανύουμε έχουν γνωρίσει δύο μεγάλες επαιτειακές επανεκδόσεις μετά από 25 χρόνια από την κυκλοφορία τους, περίπου, ε, και ήταν πάρα πολύ εξαντλημένα, αλλά τώρα πλέον υπάρχουν και πάλι ανανεωμένα με νέο design καταπληκτικό, με νέα εξώφυλλα, νέους προλόγους και νέο υλικό στο κάθε βιβλίο. Μάλιστα, στο δεύτερο βιβλίο, στο είσοδο στην Κουφιαγή, έχω προσθέσει και δύο καινούργια κεφάλαια. Τα βιβλία μου, το έργο μου αυτό για την Κουφιαγή, σε δύο μέρη, σε δύο βιβλία, Κουφιαγή και είσοδο στην Κουφιαγή, είναι διαθέσιμα από το αόρατο κολέγιο. Μπορείτε να εντοπίσετε τα βιβλία αυτά στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange». Ε, Εκεί, ε, αν βάλετε Strange στο Google, περιοδικό Strange, θα σας βγάλει το, την ιστοσελίδα του Strange. Εκεί, στο μενού, θα βρείτε ε, βιβλία, εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο, και εκεί θα δείτε τα διαθέσιμα αυτά βιβλία μου, καθώς και άλλα. Μπορείτε να τα αποκτήσετε από εκεί και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι από το Αόρατο Κολέγιο. Πολλά πράγματα, λοιπόν, για την ενιγματική αυτή κατασκευή του κόσμου μας, στην οποία ζούμε, έχω παρουσιάσει τα βιβλία μου αυτά. Και όχι μόνο. Βλέπετε, η πραγματικότητα, όπως τη λέμε, κατασκευάζεται συνθετικά από τα πράγματα που γνωρίζουμε και από τα πράγματα που παρατηρούμε και που τα επεξεργαζόμαστε στο νου μας. Ε, τα πράγματα που παρατηρούμε όμως μέσω της επιλεκτικής προσοχής. Έτσι βλέπουμε συνεχώς ένα δικό μας κολλάζ της πραγματικότητας. Αφού γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα και επιπλέον αφού επιλέγουμε να προσέξουμε κάποια πράγματα και όχι κάποια άλλα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Είναι περισσότερα αυτά που δεν γνωρίζουμε ο καθένας μας, είτε είναι ένας, ε, ένα μωρό, είτε είναι ο μεγαλύτερος ε, λόγιο ή ο μεγαλύτερο επιστήμονα του πλανήτη. Τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε είναι. Πολύ πολύ περισσότερα από τα πράγματα που γνωρίζουμε. Και επίση, τα πράγματα που παρατηρούμε είναι πολύ πολύ λιγότερα από τα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε παρατηρήσει. Και δεν το κάνουμε λόγω της επιλεκτικής προσοχής. Αγνοούμε δηλαδή όλα τα υπόλοιπα πράγματα που δεν παρατηρούμε, τα οποία σα διαβεβαιώνω αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της λεγόμενης πραγματικότητας. Η πραγματικότητα στην οποία ζει ο μέσος άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, είναι πάρα πολύ μικρή στενή και τελείως αφαιρετική. Για παράδειγμα, η αληθινή γεωγραφία είναι μυστική. Δεν την έχει αντικρίσει, παρατηρήσει, κατανοήσει, γνωρίσει σχεδόν κανείς. Σας φαίνεται παράξενη αυτή η δήλωση. Λοιπόν, το κλειδί που παραβλέπετε είναι ο νους. Δίνουμε υπόσταση στις πληροφορίες που μας τροφοδοτούνται κάνοντά τον φαινομενικό κόσμο.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 να τη διαβάζουμε και όταν λέω ο κόσμος εννοώ το τοπίο η γεωγραφία, τα πάντα γύρω σας είναι μια ανίποτη γλώσσα που χάσαμε την ικανότητα να τη διαβάζουμε και εμεί οι ίδιοι είμαστε μάλιστα μέρος αυτής της γλώσσας οι αλλαγές σε εμάς είναι αλλαγές στο περιεχόμενο των πληροφοριών η μεταβαλλόμενη πληροφορία την οποία βιώνουμε σαν κόσμο είναι μια αφήγηση η αφήγηση των Θεών, το ίστατο έπος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει, ο κόσμος αποτελεί μια ανίποτη γλώσσα και εμείς έχουμε χάσει την ικανότητα να τη διαβάζουμε, όπως είπα, και πρόκειται για την αχανή γεωγραφική αφήγηση μιας συναρπαστικής και αρχαιτυπικής μεγάλης ιστορίας. Είναι σαν να ζούμε μέσα σε ένα βιβλίο και να είμαστε αγράμματοι αλλά και να μην διακρίνουμε ούτε καν τα γράμματα ως σχήματα γύρω μας. Ακόμη και τα τοπία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω μας, ό,τι και αν βλέπετε, δεν είναι αυτό που φαίνονται. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς πού ζούμε. Αφοσιωθήκαμε βέβαια κιόλας, από ένα σημείο και μετά, στις δικές μας ε, σύγχρονες κατασκευές και δεν προσέχουμε την πανάρχια κατασκευή γύρω μας. Την ενιγματική κατασκευή την Disneyland των Θεών. Όλοι μας ζούμε μέσα στα ερείπια μιας πανάρχαιας κατασκευής, που το τιτάνιο μεγεθός της την καθιστά αόρατη και απαρατήρητη για τους πουλούς. Ολόκληρη επιφάνεια της γης είναι σημαδεμένη από τα ίχνη ενός τιτάνιου έργου προϊστορικής μηχανικής, που περιλαμβάνει τεράστια μεγαληθικά μνημεία, που έχουν αφομοιωθεί με το φυσικό περιβάλλον και δεν είναι πλέον άμεσα αναγνωρίσιμα. Βουνά πυραμίδες, αρχαίους τεχνιτούς κούφιους λόφους, αμέτρητες πανάρχες υπόγειες και συστήματα στοών, τεράστια δίκτυα υπογείων στοών, ειδικά διαμορφωμένα τιτάνια σπήλαια, λαβυρινθώδη δίκτυα ιερών μονοπατιών στα βουνά, προηγουμένως αναφέρθηκα στα ειδικά διαμορφωμένα τιτάνια σπήλαια που φανταστείτε να μην έχουν φανερές εισόδους ή η η τους να είναι μισχισμοί ενό κουμπαρά ας πούμε μεγάλου και να μην υποψιάζεται κάποιος ότι είναι η πρόσβαση σε ένα τόσο τιτάνιο σπήλαιο το οποίο ε, διατρέχει όλο τον τόπο από κάτω επί χιλιόμετρα. Ε, Αυτό τα ίχνη αυτού του τιτάνιου έργου της προϊστορικής μηχανικής, όπως το λέμε τώρα, σε αυτό που λέω, αποτελείται επίσης από ευθείες γραμμές ενιγματικές του τοπίου. Γιγάντιες γεωζωγραφιές που φαίνονται μόνο από πολύ ψηλά. Τιτάνιες καλισμένες μορφές πάνω στα βουνά και στα βράχια. Πέτρινους κύκλους. Κροπ σέρκλους. Κανάλια, φαράγγια, τεχνητά νησιά. Πανοράματα μυστικά και υποπτικέ θέες, γιγάντιες σκιές, κατασκευές με αστρονομικούς συσχετισμούς, τιτάνια περισκόπια, σεληνιακά παρατηρητήρια, παράξενα αρχαία κάστρα, όλον των ειδών οι παράξενοι ναοί και οι κατασκευές, τιτάνια μεγαληθικά τείχη που πολλές φορές έχουν αφομοιωθεί στο περιβάλλον και άλλα πάρα πολλά. Ενδεικτικά τα λέει όλα αυτά. Όλα αυτά αποτελούν ένα τεράστιο γεωγραφικό μηχανισμό, την ύπαρξη και τη χρήση του οποίου οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει και τον οποίον δεν μπορούν καν να αντιληφθούν, παρόλο που τους περιβάλλει από παντού. Ζούμε ανάμεσα στα ερήπια αυτής της πανάρχαιας κατασκευής. Τα στοιχεία που την αποτελούν συνδυάζονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους, ε, είναι απόλυτα διαπλεκόμενα. Κάποτε χρησιμοποιούνταν στο σύνολό τους, δικτυακά, για σκοπούς που σήμερα προφανώς θα φάνταζαν απίστευτοι και γι' αυτό ούτε που τους υποψιάζεται σχεδόν κανείς. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο και τιτάνιο γεωγραφικό μηχάνημα που συνεχίζει να δουλεύει ή πάντων, συνεχίζει να είναι λειτουργικό για αυτού οι οποίοι μπορούν να το παρατηρήσουν, αλλά δεν υπάρχουν πλέον οι χειριστές του. Οι γνώσεις συνταξιδιώτες μου για την ύπαρξη και την ε, χρήση αυτού του γεωγραφικού μηχανισμού σταδιακά χάθηκαν στην πάροδο των αιώνων, αλλά πριν χαθούν τελείως κομμάτια αυτών των γνώσεων και των τόπων ε, διερευνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τιμηματικά και λοιπώς από τους μεταγενέστερους, οι οποίοι... Είναι ήδη αρχαίοι για εμάς. Αυτοί οι τελευταίοι άφησαν τις νεότερες κατασκευές και τις παρατηρήσεις τους στους επόμενους, οι οποίοι ακόμη πιο τμηματικά και λοιπός τι εκμεταλλεύτηκαν, αφήνοντας ακόμη λιγότερα πλέον στοιχεία στους επόμενους και ούτω καδεξής, που όλο και πιο αφαιρετικά και διαστρεβλωμένα όλα αυτά να χαθούν τελείως και να απομείνει Στου σύγχρονου ανθρώπους όλο το δυσδιάκριτο γεωγραφικό συνοθήλευμα των επεμβάσεων που έγιναν στους αιώνες, καθώς και μία πολύ αποσπασματική και ακατανόητη σχεδόν σειραφή γνώσεων και μυστικών των αιώνων που την ερμηνεύουν πλέον με τους τελείως μα τελείως λανθασμένους δικούς τους τρόπους. Φανταστείτε, αρχαίοι ναοί, μαντία, εκκλησίες, εξοκλήσια, εκκλησάκια, καθηδρικοί ναοί, μονές, πύργοι, κάστρα, τύχη, τύμβοι, τάφι, τούμπες, μνημεία, πολιτίες, τοές, σπήλαια, ορυχία, μεγαληθική κύκλη, πυραμίδες, παρατηρητήρια, φάρι, σημαδούρες, μονοπάτια, όλα αυτά υπολογίστηκαν, συνδυάστηκαν σε όλες τις εποχές για να μαρκάρουν θα λέγαμε να να σημαδέψουν, να εποπτεύσουν, να εκμεταλλευτούν, να χειριστούν τμήματα τη αυτής της μυστικής γεωγραφίας του πανάρχεου αυτού γεωμηχανισμού. Για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τις επικαλυπτόμενες αυτές πτυχές του μηχανισμού, απαιτείται πλέον του ταξιδιώτες μου, κατά την άποψή μου πάντω αυτά, μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία... Ε, τύπου reverse engineering, ανάποδες μηχανικής, για να φτάσουμε πίσω στην αρχική μορφή και να σκεγραφίσουμε την ιστορία τελικά της εξέλιξή της και τη λειτουργία της, σε ένα blueprint θα λέγαμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί πρώτα απ' όλα απαιτείται μια αντιληπτική υπέρβαση και έπειτα μια αποδέσμευση από την αλυσίδα των λανθασμένων τελείω και συσκοτιστικών απόψεων που έχουν επιπληθεί Πλέον ως αδιαφυσβήτητη και καλά πραγματικότητα. Αλλά πάνω απ' όλα απαιτείται κάτι τελικά απλό, όπως το προτείνω και σε όλα τα βιβλία μου πάντοτε, παρατηρητικότητα. Αυτά τα πράγματα είναι γύρω μας, όπου και αν πάμε. Αλλά κρυμμένα, αλλά όχι τόσο. Αλλά δεν τα παρατηρεί κανείς. Ο κάθε άνθρωπος είναι αφοσιωμένο στις πολύ προσωπικέ του υποθέσεις και δεν τον ενδιαφέρει σχεδόν τίποτε άλλο. Θολά. Τελείως, θεωρεί δεδομένη τη γεωγραφία γύρω του, δεν παρατηρεί τίποτα. Συνταξιδιώτες μου τα πιο υπέροχα μυστήρια, τα μεγαλύτερα ενίγματα περνούν παραδόξως τελείως απαρατήρητα. Ακούει σε εκεί έξω άραγε. σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8, εκπέμπουμε τι συγγνωτητέ μα εκεί κάτω από το μυστικό διαστημικό σκάφο μα που αόρατο καμουφλαρισμένο κυκλοφορεί γύρω από τη γη σε μεγάλη υψηλή εποπτεία και στέλνει εκεί κάτω τα μηνύματά του που αναμεταδίδονται στη γη από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Σήμερα περιγούμαστε στην Disneyland των Θεών. The Disneyland of the Gods. Και έχω μπροστά μου ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο είναι για τη συγκυβερνήτρια μου, το αναζητούσε να το διαβάσει εδώ και καιρό. Να λοιπόν, της το βρήκα και το έχω εδώ να το διαβάσω. Προέρχεται από τον Sir Fred Hoyle. Ο Hoyle είναι ίσως ο μεγαλύτερος αστροφυσικός του 20ου αιώνα και του 21ου πλέον, δεν νομίζω να έχει εμφανιστεί κάποιος μεγαλύτερος, ε, της φωτεινή θετική παράταξης στο Μυστικό Πόλεμο, σε μία αιώνια σύγκρουση με το κατεστημένο το αστροφυσικό ε, και με ανθρώπους απέναντί του, της σκοτεινής αρνητική παράταξης στο Μυστικό Πόλεμο, στο Μυστικό Πόλεμο όπως το περιγράφω στα βιβλία μου για το Μυστικό Πόλεμο, τους δύο τόμους μέχρι στιγμής, που μπορείτε και αυτούς να τους ανακαλύψετε στο, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google θα σας βγει αυτή η ιστοσελίδα εκεί στα βιβλία μπορείτε να βρείτε το έργο μου για το μυστικό πόλεμο και μάλιστα υπάρχει και ένα πακέτο προσφορά και τα δύο και οι δύο τόμοι μαζί Απέναντί του λοιπόν στο μυστικό πόλεμο στην αστροφυσική και στην αστρονομία ήταν ε, τύπησα Carl Sagan α πούμε και του θεωρητικούς του Big Bang ο μεγάλος μαθηματικός και αστρονόμος και επιφανής καθηγητής του Cambridge και διάσημος ερευνητής και επιστήμονας, όπου του κάνανε και έναν ιδιαίτερο πόλεμο για να μην πάρει το βραβείο Νόμπελ, το δώσανε στο συνεργάτη του, αν είναι δυνατόν. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας της θεωρίας της πανσπερμίας, είναι ο πατέρας του Steady Theory of the Universe, που ανέκαθεν ήτανε το ανταγωνιστικό μοντέλο του Big Bang, α πούμε, σε σχέση με άλλου. Και επίση ο πατέρα τη λεγόμενη νοικλεογένεση, δηλαδή των στοιχείων που έχουν γεννηθεί μέσα στα άστρα, στα σούπερνόβα. Και άλλα πάρα πολλά. Καταπληκτικό συγγραφέα, έχει γράψει και πολλά science fiction βιβλία καταπληκτικά. Χαρακτηριστικά αναφέρω το The Black Cloud, ένα μεγάλο αστρικό σύννεφο το οποίο ήταν νοήμων μέσα στην δίηγηση αυτή του Χόιλ. Τέλο πάντων, μια μεγάλη ιστορία. Θέλω να γράψω και ένα. Μεγάλο κείμενο το έχω ξεκινήσει, σύντομα ελπίζω θα το δημοσιεύσω... ...στο προσωπικό μου website, στο παντελήςγιανουλάκης.com... ...στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Αν αντίστοιχα βάλετε στο Google «παντελήςγιανουλάκης»... ...είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει το προσωπικό μου website. Εκεί θέλω να δημοσιεύσω ένα μεγάλο κείμενο για ένα μυστήριο γύρω από τον Χόιλ. Δεν μπορώ τώρα να το πω με δύο λόγια... Θα το γράψω στα αγγλικά γιατί απευθύνεται σε, ε, στο αγγλόφωνο κοινό, γιατί εκεί είναι γνωστό το μυστήριο αυτό. Θα εμφανιστεί εκεί λοιπόν, ελπίζω σύντομα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κείμενο του Χόλ που του έχω δώσει εγώ τον τίτλο «Η κοσμική νοημοσύνη». Διαβάζω λοιπόν από τον Σερ Φρέντ Χόλ, «Καταπέτυση της κυβερνήτριας μου». Λέει ο Σερ Πιστεύω ότι η συναρμολόγηση της ζωής έγινε με την παρέμβαση κάποιου είδους κοσμικής νοημοσύνης. Μια τέτοια ιδέα θα απορριπτόταν από πολλούς επιστήμονες, καταλαβαίνω, αν και δεν υπάρχει απολύτως κανένα λογικό επιχείρημα για μια τέτοια απόρριψη. Με τις σημερινές γνώσεις μας, η χημική και η βιοχημική της γης μπορούν να κάνουν πράγματα που πριν από 10 χρόνια θα θεωρούνταν τελείως αδύνατα και τρελά ως κατορθώματα της γενετικής μηχανικής. Μπορούν για παράδειγμα να συνδέσουν κομματάκια γονιδίων από ένα σύστημα σε ένα άλλο. <coughs> Μη Μπορούν για παράδειγμα να συνδέσουν κομματάκια γονιδίων από ένα σύστημα σε ένα άλλο και να υπολογίσουν κάπως περιορισμένα τι συνέπειε τέτοιων συνδέσεων. Επιπλέον, σε λίγο θα είναι ικανοί να φτιάχνουν ανθρώπους κατά παραγγελία, αν δεν είναι ήδη. Δεν θα χρειαζόταν μεγάλη φαντασία για να πούμε ότι κάποια κοσμική νοημοσύνη που εμφανίστηκε με φυσικό τρόπο στο σύμπαν μπορεί να μελέτησε και να υπολόγισε όλες τις λογικές συνέπειες του δικού μας ζωικού συστήματος. Δεν είναι παρά η ανθρώπινη αλαζονία και μόνο αυτή που αρνείται αυτή την πολύ πολύ λογική πιθανότητα το να υποθέσουμε ότι μια υπέρτατη ζωική μορφή που στηρίζεται στο ίδιο βασικό σύστημα όπως το δικό μας, στα ίδια μοριακά κομμάτια του παιχνιδιού συναρμολόγησης, είχε βασικό ρόλο σε αυτό το μεγαλύτερο σχέδιο των πραγμάτων, αυτό θα σήμαινε να αναζητούσαμε ξανά το ερώτημα της προέλευσης των πάντων, αγνοώντας τις συμβατικές ερμηνείε που τη έχουν δοθεί. Η τελική κοσμική νοημοσύνη, θα έπρεπε να απαρτίζεται από διαφορετικέ μονάδε από εκείνε τη δική μα ζωική μορφή. Μονάδε που θα είναι πιο ακμαίε από τη δική μα, με μια ικανότητα να αντέχουν ακόμη για παράδειγμα, και στι πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Η βασική πολυπλοκότητα των δικών μα κυτάρων, αλλά και των πανταχού παρόντων κοσμικών βακτηριδίων, πρέπει να οφείλεται εν μέρη στην αναγκαιότητα τη αντιγραφή. Τα βασικά στοιχεία για νοημοσύνη και συνέστηση μπορεί να είναι διαχωρίσιμα από τέτοιες εύθραυτες δομές και η τελική κοσμική νοημοσύνη που δημιουργήθηκε από αυτές τις πιο ακμές δομές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμένει για πάρα πολύ μεγάλες χρονικές κλίμακες, ακόμη και αιώνια. Μια πρωταρχική προϋπόθεση είναι ότι μια τέτοια νοημοσύνη είναι ικανή για υπολογισμό, πολύ μεγάλο υπολογισμό, πολύ μεγάλη ανάλυση και εξερεύνηση του σύμπαντος γενικά. Μια μια λέξη πρέπει να πλησιάζει μια κατάσταση παντογνωσίας και παντοδυναμίας. Η δική μας νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί πως περιορίζεται τελικά από τον αριθμό των αλληλεπικοινωνούντων νευρικών κιτάρων που υπάρχουν και από την ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Περιορίζεται από αυτό. Μια κοσμική νοημοσύνη πρέπει να βρίσκεται σε πολύ πιο ισχυρή και φιλόδοξη κλίμακα από την ικανότητα του δικού μας εκεφάλου. Θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανό αν υπάρχει μια τέτοια κοσμική οντότητα η οποία να κατασκευάζει τη ζωή όπως την ξέρουμε και να προβλέπει τους νόμους που την διέπουν, ότι κατασκευάστηκε και αυτή με τη σειρά τη από μια άλλη, ακόμη πιο ανώτερη κοσμική οντότητα. Και συνεχίζεται το ίδιο μες το άπειρο του χώρου και του χρόνου. Ο χρόνος άλλωστε είναι μια πολύ παράξενη υπόθεση. Αν αυτή η κοσμική οντότητα ζει έξω από τον χρόνο όπως τον ξέρουμε τότε μπορεί να έχει βιώσει ήδη το τέλος του σύμπαντος και να γνωρίζει ακριβώς τι θα συμβεί κάθε επόμενη στιγμή. Ενώ εμείς ζούμε μέσα σε μια επιβράδυνση, έναν φάβλο κύκλο, ο οποίος δεν μας δίνει καθόλου υψηλό επίπεδο παρατήρησης για να αντικρίσουμε ή να κατανοήσουμε τους δημιουργούς μας. Αυτά λέει λοιπόν ο Σερ Χόιλ. Αυτό ήταν το κείμενο Εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως ένα, εκείνη την καταπληκτική ατάκα του Charles Φόρτ. Νομίζω πως ανήκουμε κάπου. Είμαστε ιδιοκτησία. We are property, έλεγε ο Τσάρλς Φόρτ. Λοιπόν, μου δείχνει η συγκυβερνητήρια μου εδώ, στην οθόνη του control panel μας, το θρυλ... ένα θρυλικό απόσπασμα από αυτό το θρυλικό κείμενο του Charles Φόρτ, γιατί λέει ο Τσάς αφού στο παρελθόν μας επισκέφτηκαν όντα από άλλους κόσμους... Τα γράφει αυτά το 1920 τώρα, ε? Γιατί αφού στο παρελθόν μας επισκέφτηκαν όντα από άλλους κόσμους δεν μας επισκέπτονται πλέον? Ίσως το καταφέρω να δώσω μια απλή απάντηση. Θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να μορφώσουμε και να εκπολιτήσουμε τα γουρούνια, τις κότες, τις πάπιε και τις αγελάδες μας? Θα μπορούσαμε να συνάψουμε διπλωματικές σχέσεις με μια κότα. Μια κότα που λειτουργεί μονάχα για να μας ικανοποιήσει, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Νομίζω πως ανήκουμε κάπου. Πιστεύω πως η γη σε κάποιες άλλες εποχές ήταν μια έρημη χώρα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήρθαν εδώ πριν από μας. Την εξερεύνησαν, την απήκησαν, έφτιαξαν μεταλλάξεις, γενετικές παρεμβάσεις και στο τέλος άρχισαν μεταξύ τους ένα μεγάλο πόλεμο. Τώρα πια κάτι πολύ περίεργο κατέχει τη γη που έγινε η αιτία να φύγουν όλοι οι άπικοι. Τα γουρούνια, οι χίνες και οι αγελάδε μας θα πρέπει πρώτα να καταλάβουν ότι τα κατέχουμε και έπειτα να τους απασχολεί στο γιατί τα κατέχουμε. Ίσως να είμαστε προορισμένοι να μας χρησιμοποιούν, έχοντας την ψευδαίσθηση της ελευθερίας και της δημιουργίας. Ίσως να υπάρχει κάποιο κανονισμός, μυστικός, που να διαχωρίζεται σε πολλές κατηγορίες. Κάτι που έχει επάνω μα νόμιμο δικαίωμα. Κάτι μας εξουσιάζει, αφού πρώτα πλήρωσε το αντίτιμο για να πάρει την ιδιοκτησία που παλαιότερα ανήκε αλλού. Αυτή η συναλλαγή ήταν γνωστή εδώ και πολλούς αιώνες σε πολύ λίγους από μας, οι οποίοι θα ήταν πιστοί κάποιας πολύ μυστικής λατρείας ή κάποιας μυστικής εντολής ή, κάποιας, ή κάποιο μυστικού τάγματος. Και τα μέλη αυτή τη ομάδα μα. Τα μέλη, συγγνώμη, τα μέλη αυτής της ομάδας, μας κατευθύνουν στο επίπεδο των αποδεκτών γνώσεων και μας προσανατολίζουν προς αυτήν τη μυστηριώδη λειτουργία και χρήση μας. Ακούστε τι γράφει ο άνθρωπος, ε. Είναι, ο Τσάς Φόρτ είναι ο πατέρας της εναλλακτικής νοσιολογίας, ο πατέρας των παράξεων φαινομένων, που προς τιμήν του ονομάζονται φορτεανά φαινόμενα, φόρτεαν, ο καπιτάνιος, ο κάπτεν Νέμο, εγώ δηλαδή, ο Παντελής Γιαννουλάκης, είμαι από πολύ νεαρός θείασότης, ας πούμε, και φαν και λάτρης του Τσάρλς Φόρτ, τόσο ώστε να χαρακτηρίζω τον εαυτό μου σε ένα σημείο φορτεανό. Ε... Το 1925, ο Τσαρλ Φόρτ, το έχω εδώ μπροστά μου, έγραψε ότι σκάφη από άλλους κόσμους έχουν ειδωθεί από εκατομμύρια κατοίκους αυτής της γης. Έχουν ειδωθεί να εξερευνούν νύχτα μετά τη νύχτα στους ουρανούς της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Νέας Αγγλίας, της Αμερικής και του Καναδά. Συνταξιδιώτες μου ο Τσάς αναφερόταν σε ένα φαινόμενο που δεν θα υπήρχε επίσημα βέβαια για άλλα 20-25 χρόνια και το οποίο επίσημα έπαψε να υπάρχει το 1969 όταν η Αμερικανική πολεμική αεροπορία υποτίθεται ότι έκλεισε το φάκελο έρευνά του, το λεγόμενο Project Blue Book, και αποθήκευσε τον εξοπλισμό της του κυνηγιού των UFOs, που τώρα επιστρέφουν στο κογκρέσο, όπως ξέρετε, στο Αμερικανικό. Λοιπόν, ο παράξενος μικρός εκείνος ο ανθρωπάκος, με το μουστάκι της φώκιας, που σύχναζε στις βιβλιοθήκες, ήξερε κάτι που οι μεγάλες κυβερνήσεις αυτού του κόσμου δεν το ήξεραν. Το ήξερε από τη μεγάλη του έρευνα ακριβώ, σε επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, επιθεωρήσεις, βιβλία, έγγραφα και παλιά έντυπα, ότι μυστηριώδεις μηχανές και εναέρειες κατασκευές έχουν ειδωθεί ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Και ότι οι επιβάτες αυτών των θαυμάτων έχουν συχνά ειδωθεί από τους έκπληκτους γήινους. Και στην πραγματικότητα, μερικοί από τους πιο αγαπημένου, αν όχι όλοι, από τους πιο αγαπημένους ε, μύθους της ανθρωπότητας έχουν βασιστεί στις επαφές με τέτοια όντα και με τέτοια αντικείμενα. Τώρα ένα καλό παράδειγμα είναι ο απανταχού θρύλος των φυλάκων ή των παρατηρητών, των ποπτών, των watchers. Δηλαδή παράξενα όντα από κάποιο άλλο μέρος ή κάποιον άλλο κόσμο ή κάποιο άλλο χώρο χρονικό συνεχές, από πάντοτε κάθονταν στους ουρανούς μας, σιωπηλά παρακολουθώντας μας να παλεύουμε, να αυγούμε και να ανελιχθούμε από τις σπηλιές μας και από τον εαυτό μας. Ακόμη και στα βουνά του Θιβέτ, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Οι αρχαίοι λάμας γνώριζαν τα πάντα για τους Γότσαρς. Με, μερικές φορές εκεί ακόμη και οι δυτικοί έβεφτανε πάνω του. σε εκείνη την τόσο μακρινή και αφιλόξενη χώρα. Για παράδειγμα θυμάμαι ο Νίκολας Ροεριχ, ο μεγάλος καλλιτέχνης, εξερευνητής και ανθρωπιστής, ανέφερε στα βιβλία του ότι είδε λαμπερούς μεταλλικούς δίσκους στο φως της μέρας να πετούν πάνω από τα Ιμαλάια, από πάνω του, στη δεκαετία του 1920. Ο Φραγκ Σμάιθ, ο φημισμένος ορυβάτης, παρατήρησε μια παλώμενη γυαλιστερή τσαγέρα, όπω την ονόμασε, στον ουρανό από πάνω του, καθώ αγωνιζόταν να σκαρφαλώσει σε ένα από τα πιο ψηλά βουνά του Νεπάλ. Πριν δει αυτό το παράξενο υπτάμενο αντικείμενο, είχε την ανησυχητική αίσθηση ότι κάποιο ή κάτι τον παρακολουθούσε. Με καλή πρόθεση, σαν να ανησυχούσε για την ασφάλειά του. Έτσι έχει διηγηθεί ο ίδιο. Αυτέ είναι διηγήσει, δύο διηγήσει ανάμεσα σε εκατομμύρια τέτοιε, εκατομμύρια. Στις ε, φημισμένες μεγάλες χρονιές των UFOs του παρελθόντος, των εμφανίσεων UFOs, του 1966, 67 και 68, οι Ιεραπόστολοι, εκεί στη στέγη του κόσμου, στα Ιμαλάια, έγραψαν επιστολές περιγράφοντας τις δικές τους επαφές με τα φαντασματικά αυτά σκάφη. Την ίδια ακριβώς περίοδο, ε, μια χούφτα επιστήμονες που εργάζονταν στην απομονωμένη Ανταρκτική, έστελναν συνεχώ αναφορές ότι παρακολουθούσαν ξανά και ξανά μεγάλα σφαιρικά αντικείμενα αγνώστου προέλευσης, με καταπληκτικό performance, να πετάνε πάνω από τις παγωμένες εκτάσεις κοντά στον Νότιο Πόλο. Αργότερα, οι, οι Watchers απόλαυσαν ένα ακόμη χρόνο τουρισμού πάνω από αυτή την κοσμική, Disneyland, την περίοδο 1973-1975, εμφανιζόμενοι σχεδόν παντού ταυτόχρονα, και έπειτα εξαφανιζόμενοι, βέβαια, άλλο τόσο απότομα και μυστηριωδώς όπως ήρθαν. Το ίδιο έγινε και τη δεκαετία του 1980, κάποιες σε κάποιες φάσεις, περιόδους, και τη δεκαετία του 1990. Ε, από τη μακρά και λεπτομερή ιστορία αυτού του φαινομένου, του μεγαλύτερου μυστήριου κατά τη γνώμη μου, που συνδέεται με τόσα με τόσα άλλα, ξέρουμε ότι δεν έχουμε δει ακόμη τους τελευταίους από αυτούς και ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί όπως και συνεχίζεται θα επιστρέψουν και μια νέα γενιά νέων ανθρώπων, θα σταθούν και πάλι πάνω στους λόφους της γης και θα μελετούν τους νυχτερινούς ουρανούς με προσδοκία να δουν αυτά τα σκάφη. Το 2009 ήταν, θυμάμαι, η χρονιά με τις περισσότερες αναφορές και θεάσεις UFO στην ιστορία του φαινομένου. Έτσι γράφαμε τότε στο περιοδικό Strange. Η χρονιά με τις περισσότερες θεάσει όλων των εποχών, σημειώντας ρεκόρ, το 2009. Τα γράφαμε αυτά στο περιοδικό Strange. Και μετά διαπίστωσα ότι όχι, ήταν το 2010, η επόμενη χρονιά. Η χρονιά με τις περισσότερες εμφανίσεις που είχε καταρρύψει όλα, όλα τα ρεκόρ. Και από τότε που το κοίταξα εγώ τότε και το ανέφερα στο Strange, μέχρι σήμερα, κάθε χρονιά από το 2009 και μετά, και μέχρι σήμερα, είναι η χρονιά με τι περισσότερε εμφανίσεις UFO στην ιστορία του φαινομένου. Καταρρύπτοντα όλα τα ρεκόρ, μέχρι σήμερα. Η τελευταία ήταν το 2023. Τι συμβαίνει λοιπόν <χε> Η Ενιγματική κατασκευή μέσα στην οποία ζούμε Και την οποία επισκέπτονται εδώ Τη Disneyland, Αυτή την αρχαία Disneyland, Οι θεοί του παρελθόντος Και οι απεσταλμένοι τους watchers Του, παρο... του παρόντος Παίζουν, Φαίνεται ένα παράξενο παιχνίδι Που δεν έχει τελειωμό αν και το ίδιο ισχύει για δεκάδες λαού του πλανήτη μας, για όλο τον πλανήτη μας, η Ιθαγεννή τη Αυστραλίας είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, λόγω της εονίας απομόνωσης τους από τον υπόλοιπο κόσμο έως τα μέσα του 18ου αιώνα και σε πολλά ζητήματα και μέχρι σήμερα. Για τους αμπορίτζιναλς τη Αυστραλίας, κάθε χαρακτηριστικό του τοπίου σημαδεύει τη σκηνή ενός επεισοδίου από τις ιστορίες των περιπλανόμενων θεών από τους οποίους μορφοποιήθηκε η χώρα. Έχω μελετήσει πάρα πολύ την ελληνική μυθολογία και έχω καταλήξει να την αποκωδικοποιήσω σε ένα βαθμό βλέποντας ότι αποτελείται κυρίως από δύο μεγάλα ε, περιεχόμενα, δύο μεγάλα στοιχεία. Το ένα είναι οι συνεχείς γενεαλογίες των θεών. Πώς δηλαδή ο ένας θεός που πήγε με την τάδε θνητή και έκανε τον τάδε ημίθεο και ο τάδε θεός που προέρχεται από τον τάδε θεό κλπ. Κλ. Όλη αυτή η ιστορία με τις γενεαλογίες και τις συνουσίες και τους καρπούς των θεών είναι το ένα κομμάτι που κριαρχεί στην ελληνική μυθολογία και το άλλο είναι η, η, η γεωγραφία. Δηλαδή τα τοπονύμια και η γεωγραφία ε, ιδωμένη ως οι ιστορίες των θεών ότι εκεί έγινε αυτό και εκείνο και εκείνο εδώ έγινε αυτό και τα λοιπά με αποτέλεσμα να συνδέονται οι ιστορίες με τον τόπο μα αυτόν τον τρόπο κατάφερα να αποκωδικοποιήσω μεγάλα τμήματα της, ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας η οποία είναι πανάρχαιη ε, θυμάμαι στο παρελθόν προσπαθούν να βρω στοιχεία μέσα στα αρχαία κείμενα για πολλά πράγματα τη αρχαιότητα, τη βαθιά αρχαιότητα, είχα πέσει, το έχω ξαναπεί και άλλε φορέ, είχα πέσει σε εκείνο το απόσπασμα του Πλάτωνα που, έ, που έλεγε σε μια φράση όπω έλεγαν οι αρχαίοι. Και λέω, οκ, OK, καλησπέρα σα. Αν ο Πλάτωνα που είναι αρχαίο για μα είναι και αυτό αρχαίο, δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα άκρη τι γίνεται. Και έτσι τα παράτησα. Παρ' όλα αυτά όμω έχω κάνει αυτή την αυτοκοδικοποίηση, ίσω κάποτε. Καταφέρω να την καταθέσω σε κείμενα και να τη δημοσίευσω. Το θυμήθηκα γιατί εδώ που λέμε τώρα για τους Αμπορίτσινας της Αυστραλία ισχύει το ίδιο, δηλαδή κάθε χαρακτηριστικό ε, του τοπίου της γεωγραφίας γύρω τους σημαδεύει, όπως είπα, τη σκηνή, ένα περιστατικό, ένα επεισόδιο από τις ιστορίες των θεών, οι οποίοι φτιάξαν τη χώρα. Με τη σειρά τους, αυτά τα επεισόδια σχετίζονται με τις πνευματικές δυνατότητες των σημείων των τόπων, δηλαδή τους ιερούς τόπους, τους τόπους δύναμης. Είναι μια φράση που την έχει κάνει γνωστή, ανοίξει αυτόν, «The Places of Power», ο Κάρλος Καστανέντα. Λοιπόν, και οι πνευματικές δυνατότητες λοιπόν, αυτών των τοπογραφικών σημείων, που αναπαριστούνται μάλιστα στις τελετέ που εκτέλεονται εκεί, το κάθε σημείο. Έτσι, αυτό που θα λέγαμε οι κύκλοι της ζωικής γονιμότητας και της φυτικής ανάπτυξης διαιωνίζονται, είναι κύκλοι. Η εκάστοτε σημασία των σπηλεωδών ρογμών στους βράχους επικοινωνείται στον μοιημένο, των aboriginals, με τα εκεί ζωγραφισμένα σύμβολα που αναπαριστούν τις δημιουργικές, ας το πούμε έτσι, οι δυνάμεις της φύσης, που είναι ενεργές υποτίθεται εκεί πέρα. Δηλαδή, οι παράξενες μορφές που είναι ζωγραφισμένες πάνω σε αυτούς, τους πηλεώδεις βράχους της ερήμου που μοιάζουν με εξωγήινα όντα όπως το βλέπουμε σήμερα που στην πραγματικότητα είναι οι οντότητες του dream time, του ονειρικού χρόνου των aboriginals είναι οι άλλοι, the others τα πνεύματα της γης που κυκλοφορούν υπογείως σε αυτές τι περιοχές και εξέρχονται μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου ε, Δείτε το λίγο ανάλογα με ποιου θέλεις να επικοινωνήσεις ή να συναντήσεις, πηγαίνεις στο αντίστοιχο μέρος όπου βρίσκεται ζωγραφισμένη η μορφή του. Δηλαδή ένα ολόκληρο χαρτογραφικό σύστημα κυκλοφορία και επαφών. Αυτά δεν τα έχει καταλάβει πολλοί κόσμος, δυστυχώ. Αντίστοιχα τέτοια χαρτογραφικά συστήματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά πάνω στην ίδια ακριβώς, ακριβώς όμως, κεντρική ιδέα. Και το ίδιο ισχύει και στην αρχαία ελληνική μυθολογία που σας έλεγα και αυτό το θυμήθηκα. Το να μπορείς να αναγνωρίζεις αυτά τα συστήματα στο περιβάλλον σε καθιστά, φίλοι μου, γνώστη της μυστικής γεωγραφίας και χειριστή των οντολογικών επαφών που μορφοποιούνται δυναμικά κατά τις εξερευνητικές περιπλανήσει. σου. Πολλά από όλα αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά στα βιβλία μου για την Κούφια Γη. Το Κούφια Γη και το συνέχειά του το είσοδος στην Κούφια Γη. Και σας είπα ήδη ότι το έργο μου αυτό για την Κούφια Γη, τα δύο αυτά βιβλία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και μπορείτε να τα βρείτε εκεί στο μενού βιβλία και να τα αποκτήσετε και να σας σταλούν κρυφά στο σπίτι από το άωρο κολέγιο. Όλα, ανεξερέτος. Τα μέρη της γης είναι συνδεδεμένα με ιστορίες, επηρεασμένα από ιστορίες, σημαδεμένα από ιστορίες. Και αυτό είναι τόσο έντονο, φίλοι μου, που δεν θα είχε άδικο κανείς αν έλεγε ότι ζούμε μέσα σε ένα μυθιστορήμα. Στην πραγματικότητα και εμείς οι ίδιοι είμαστε ήρωες ενός μυθιστορήματο. Ο εαυτό μα είναι μέρος μιας ολόκληρη, μυθολογίας εαυτόν ζουν και κινούνται σε μια μυστική γεωγραφία παρασκηνιακή ονειρική υπόγεια, κρυπτική για την οποία ο επιφανειακός εαυτός μας είναι τελείως ανίδεος μια και ανέφερα τους αστραλούς aboriginals στο δεύτερο αυτό παράδειγμα νωρίτερα αναφερόμουν στο Θιβέτ και στα Ιμαλάια η μυστική λέξη στην Αυστραλία είναι «ΟΑΝΤΖΙΝΑ». «ΟΑΝΤΖΙΝΑ». Παράξενα όντα που έρχονται από τον παράλληλο κόσμο του «Dreamtime», του ονειρικού χρόνου, όπως τον ονομάζουν οι Ιθαγενείς. Οι βραχογραφίες των Βαντζίνα μαρκάρουν τους τόπους των παλαιότατων συναντήσεών τους με τους Ιθαγενείς της Αυστραλιανής Ερήμου. Συχνά σε σπήλαια ταμπού ή σε λόφους, που είναι περιοχές ιερού δέους και τρόμου, ιστορίες κρυμμένων μυστικών και μαγικοί χάρτες του Dreamtime. Η αρχαία προφορική παράδοση των Aboriginal της Αυστραλίας διηγείται για το Dreamtime, τον ονειρικό χρόνο ή αν θέλετε να το πείτε ονειροχρόνο, ή ονειρόχρονο όπως θα ήταν σωστό. Πολύ, να κάνω μια παρέδειση, με συγχωρείτε, έχει ενδιαφέρον, πολλοί ε... προ... λένε χωρο... χωροχρόνος, είναι λάθο αυτό, είναι χωρόχρονο. Με, με την ίδια λογική που δεν λέτε κάποιον να είναι πολύχρονος, τον λέτε να είναι πολύχρονο. Επίση, δεν λέτε κάποιον ότι είναι 16χρονο, λέτε ότι είναι 16χρονο, και πάει λέγοντα. Είναι χωρόχρονο λοιπόν, και εδώ πέρα το dream time είναι προφανώ ονειρόχρονο. Όταν άρχισαν δηλαδή όλα τα πράγματα στον κόσμο, Διηγήσεις για αυτόν τον χωρόχρονο έχουν μεταδοθεί από στόμα σε στόμα μέσα από μπορεί και χιλιάδε χρόνια και εξηγούν πώς γεννήθηκε ο κόσμος μέσα από το ονείρεμα των θεών, προσφέροντας βέβαια τη βάση για την πνευματικότητα των ανθρώπων. Η χώρα του ονειρέματος είναι ένας παράλληλος κόσμος, στον οποίο κατοικούν τα αμυστηριώδη όντα, στα οποία ανήκει ο κόσμος μας. Οι πύλες για τον οποίο στέκουν σε ιερά μέρη της ερήμου, τα οποία επισκέπτεται ο περιπλανόμενος ηθαγενής, ακολουθώντας τις οδηγίες μαγικών χαρτών, κατά τη διάρκεια αυτού που ονομάζουν οι Αστραλιανοί Aboriginals «Walkabout». Δηλαδή, μια, ας πούμε έτσι, μια περιπλάνηση περίεργη που κάνουν. Ε, σ, μέσα στο δίκτυο, ας το πούμε έτσι, των ερημικών τόπων και των τόπο δύναμις, οι ιερές περιοχές των επαφών ε, σημαδεύονται με ειδικές βραχογραφίε στις οποίε πολλές από τις φυλές απεικονίζουν τα όντα που ονομάζουν Ουαντζίνας. Άμα τα έχετε δει, Δυστυχώ δεν έχω εικόνα να εκπέμψω αυτή τη στιγμή από το μυστικό διαστημικό σταθμό, ε, έχουν μια μεγάλη ομοιότητα με αυτούς που σήμερα ονομάζουμε Γκρίζους, αλλά σε μια πιο ghost εκδοχή, ας πούμε, σε πιο φωτασματική. Δείτε τα, βαλτε w Βαντζίνα, W-A-N-D-J-I-N-A, a Wanjina έχουν μια αφοπλιστική ομοιότητα με τους περιβόητους ή πολλούς από τους περιβόητους επιβάτε των UFO's, στους γνωστούς μας γκρίζους. Δεδομένου ότι οι βανζίνα έρχονται από τον ουρανό ή βγαίνουν μέσα από τις υπόγειες κρυψώνες τους, στα σπήλαια και στις τοές και προέρχονται από ένα παράλληλο κόσμο, μια άλλη διάσταση, μια εναλλακτική πραγματικότητα που οι ηθαγενείς αποκαλούν «dream time». Είναι πανίσχυροι, απαγάγουν ανθρώπους, γνωρίζουν όλα τα μυστικά, φέρνουν τη βροχή με παράξενα σφαιρικά φώτα στον ουρανό και orbs και προκαλούν δέος και τρόμο σεβασμό, κοητεία φυσικά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να ταυτιστούν επακριβώς με τις σύγχρονες ιστορίες περί εντοσταγωγικών εξωγήινους, aliens, που σημαίνει ξένοι, η λέξη alien. Δεν σημαίνει εξωγήινο, εξωγήινος είναι ο extraterrestrial. Όταν ακούτε aliens μπορεί να σα έχω στο μυαλό εξωγήινει αλλά θα θυμάστε ότι η λέξη σημαίνει ξένη γιατί δεν ξέρουμε από, από πού έρχονται και τι είναι. Λοιπόν και μάλιστα έχουν πολλές φορές την ίδια μορφή όπως είπα μπορεί εύκολα κανείς να το διαπιστώσει κοιτώντας τις αρχαιότατες αυτές βραχογραφίες. Επίσης είναι shapeshifters, μπορούν να αλλάζουν τη μορφή τους σε όποια μορφή επιθυμούν, ανθρώπου ή ζώου, φυτού ή βράχου. Είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιότερα στο Cosmopolis Project του Megapolishomancy, ξενομορφιστές όπως τους έλεγα, αντίστοιχοι δηλαδή με τους δικούς μας ξενομορφιστές στο Cosmopolis Project που ήταν η συνέχεια του βιβλίου μου «Μεγαπολισόμανση. Τα μυστήρια των πόλεων». Μπορείτε να βρείτε το Megapolishomancy, το θρηλικό αυτό βιβλίο μου, το οποίο έχει ξαλυθεί για πολλά χρόνια και έχει αποκτήσει στάτους νεομηθολογίας με την αστυμαγία που προτείνω, μου, ένα δικό μου κόνσεπτ και με άλλα πολλά, ε, έχει επανεκδοθεί πανηγυρικά, σε αναθεωρω, αναθεωρημένη έκδοση, πολύ καλή, από τις εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο, και πάλι και αυτό μπορείτε να το βρείτε και να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Βάλτε περιοδικό Strange στο Google, το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει, στο μενού βιβλία, Megapolishomancy, τα μυστήρια των πόλεων. Και μπορεί να σας έρθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο για λογαριασμό άλλωστε του οποίου μαζί με το Radio Nowhere κάνουμε σήμερα την εκπομπή αυτή για την Disneyland των Θεών The Disneyland of the Gods Λοιπόν, από αρχαιολογικές μελέτες τόπων φίλοι μου γνωρίζουμε ότι οι aboriginals ζουν στην Αυστραλία εδώ και τουλάχιστον 40.000 χρόνια και είναι ένας από τους αρχαιότερους λαού του κόσμου Κάποιες ειδικέ ζωγραφίε και εικόνες των Aboriginals απεικονίζουν χάρτες που η παράδοση μεταφέρει από τα βάθη των αιώνων. Οι χάρτες αυτοί δείχνουν ιερά μονοπάτια, συμμετρίες, σπήρε και νοητούς λαβύρινθους που ακολουθούνται, μάλιστα, πολλοί από αυτού τους, τους χάρτες ακολουθούνται κατά την περιπλάνηση του παραδοσιακού walkabout. Είναι ιεροί τόποι και τόποι κυνηγιού και τόποι ονειρέματος. Το ακριβές νόημα αυτών των χαρτών παραμένει μέχρι σήμερα απόκριφο και οι ηθαγενεί ε, δεν το αποκαλύπτουν εύκολα στου λευκού. Στους Η wanjina είναι αυτοί που ελέγχουν την βροχή, του κεραυνού, τα μυστηριώδη ουράνια φώτα, τα UFOs δηλαδή, που στην Αφρική τα αντίστοιχα τα ονομάζουν οι αφρικανοι ιθαγενεις ηθαγενεί, μην-μην. Είναι οι επόπτε των ανθρώπων, οι watchers. Μέχρι και οι aboriginals δηλαδή μιλάνε γι' αυτό, οι ήταν απομονωμένοι στην Αυστραλία μέχρι πριν απο 2 2-3 αιώνες. Ε... Με, α, ευχαριστώ. Η συγκυβερνητρία μου μου δείχνει στην οθόνη εδώ του control panel μας, στο μυστικό διαστημικό σταθμό, ένα μικρό κειμενάκι, το οποίο γράφει και διηγείται ο φύλαρχο Μαγουαταμάρη της φυλής των Βορώρα του Kimberley στην Αυστραλία, ο οποίος διηγείται «Οι Βουαντζίνας έδωσαν τι εικόνε με τους χάρτες». Αυτοί δίνουν τη βροχή και τις αλλαγέ των εποχών και υπήρχε, ναι υπήρχε, μια πολύ παλιά εποχή που τότε αυτοί δημιούργησαν τον άνθρωπο όπως είναι και σχημάτισαν τη γη του. Αυτό είναι ο αρχηγός του ουρανού μαζί με τους ακολούθους του, τους επόπτες. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ποιος είναι. Έδωσε στον άνθρωπο να ζει σε αυτή τη γη. Έφτιαξαν τον άνθρωπο. Τα πρόσωπά τους αποτυπώθηκαν στα βράχια, πήραν τον βράχων τις μορφές και εκεί στην έρημο οι επόπτες συνεχίζουν να ζουν, σε ένα διπλανό από μας κόσμο. Έρχονται για να βλέπουν τους ανθρώπους. Μα παρατηρούν και δεν μπορεί ο καθένας να πάει εκεί πέρα. Ήρθαν από αλλού για να μορφοποιήσουν τη γη και να φτιάξουν τους ανθρώπους όπως είναι. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ήταν οι Jorn Jorn, οι περιπλανόμενοι. Ο Βουαλουγκούντερ, ο πρώτος Βουαντζίνα, Βλέποντα ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει καλά με αυτού του άγριου ανθρώπου, γύρισε πίσω στον κόσμο του και επέστρεψε φέρνοντα μαζί του πολλού άλλου οντζίνας με τη δύναμη του Dreamtime και του Ερπετού του ουρανίου τόξου, και έφερε νόμους και συγγένειες για του Ντζορντζορν. Οι οντζίνα έφτιαξαν τα ζώα και τα πνεύματα που ζουν στα βράχια και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ελέγχουν οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα, στον ουρανό και στη θάλασσα και μα παρακολουθούν όλου οι Οαντζίνας πρώτοι αυτοί ζωγράφισαν τις εικόνες τους στους τείχους των Ιερών Σπηλαίων πριν επιστρέψουν πίσω στον πνευματικό κόσμο που βρίσκεται δίπλα από το δικό μας κόσμο μέσα στις φυσαλίδες τους. Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι, καταπληκτικό. Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό, φίλοι μου, συνταξιδιώτες μου. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης, εκπέμπουμε σήμερα τις συχνότητε μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλπίντο 14 όπως κάθε τρίτη στις 8 έτσι και σήμερα. Μας ακούει γάρα για εκεί έξω. Ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα, όπω κάθε Τρίτη, γύρω στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι κοινότητέ μα εκεί κάτω από το Μυστικό Διαστημικό Σκάφο μα σε περιπέτεια γύρω από το σκοτεινιασμένο πλανήτη Γη. Διαπερνούμε το πέπλο το σκοτεινό αυτό με το οποίο έχουν τη λήξη τη Γη οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη Γη και δεν αφήνουν κανένα σήμα να φύγει και κανένα σήμα να έρθει στη Γη. Εμείς παρ' όλα αυτά με τις τεχνολογικές μανούβρες που κάνει εδώ στο μυστικό διαστημικό σκάφος μας η συγκυβερνήτριά μου καταφέρνουμε όχι μόνο να είμαστε καμουφλαρισμένοι και αόρατοι έτσι ώστε να μην μπορούν να μα συντοπίσουν και από πού εκπέμπεται αυτή η εκπομπή αλλά και να διαπερνούμε το σκοτεινό πέπλο και οι συχνότητες μα να ταξιδεύουν για να βρουν τους άγνωστου τους που τους επιλέγει το Radio Nowhere ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει από το πουθενά και το αόρατο κολέγιο. Και αναμεταδίδονται αυτέ αυτές οι από το Ιντερνετ ρετίο Αλμπίντο 14. Εξερευνούμε και περιηγούμαστε και σκεπτόμαστε για την Disneyland των Θεών σήμερα. Την Disneyland of the Gods. Ένα πρωινό, φανταστείτε, Κλείστε τα μάτια. Ένα πρωινό του έτους 40.000 π.Χ. του, ένας τριχωτός ζωάνθρωπος άκουσε ένα ισχυρό βόμβο έξω από τη σπηλιά του. Όταν σύρθηκε, φανταστείτε, μέχρι την είσοδό της, έμεινε έκπληκτος, βλέποντας μια παράξενη εισβολή στο κουρελιασμένο ας πούμε περιβάλλον του. Ένα λαμπερό, υπτάμενο μεταλλικό αντικείμενο, στεφανωμένο με διαφανή παράθυρα. Πίσω από αυτά τα παράθυρα έστεκαν οι σιωπηλοί watchers, οι επόπτες, οι παρατηρητές, οι φύλακες. Τα πρόσωπά τους σκοτεινά και ανέκφραστα. ο άνθρωπος, φανταστείτε ο οποίος το χώρισε και προς όφελος των απογόνων του σκίτσαρε το παράξενο αντικείμενο στο μπέτρινο τοίχο της σπηλιάς του. Τα σκίτσα αυτά, φίλοι μου, υπάρχουν ακόμη τόσες χιλιάδες χρόνια μετά. Υπάρχουν ακόμη στην Αφρική, στην Αυστραλία, στη Γαλλία και στην Κίνα. Ήταν αυτοί οι watchers. θεοί όπως υπέθεσε ο πρώτος άνθρωπος ότι ήταν ή ήταν ταξιδιώτες από κάποιον άλλο κόσμο, ή μήπως ήταν αστροναύτες από κάποιον μακρινό πλανήτη. Ίσως ήταν γήινοι, όντα από κάποια εξέσια ήπειρο, χωρισμένοι και προστατευμένοι από τους ωκεανούς, από τις εχθρικές ζούγκλες των ανθρώπων, των σπηλαίων. Όντα, φανταστείτε, που ευημερούσαν σε μια χώρα όπου η μαγεία και η τεχνολογία ήταν ένα. Οι πτάμενες μηχανές τους διασκορπίζονταν σε όλο τον κόσμο και παρακολουθούσαν αποστασιοποιημένα προφανώς κάπως, καθώς ο άνθρωπος εμφανίζονταν και πολλαπλασιαζόταν. Είτε λοιπόν ήταν από εδώ είτε ήταν εξοκοσμική το γεγονός είναι ότι αργότερα, καθώς οι άνθρωποι εξαπλωνόντουσαν αργά σε όλο το τοπίο παντού, οι watchers ήρθαν από τους ουρανούς και από τις θάλασσες για να προσφέρουν ευγενή βοήθεια. Δίδαξαν, σύμφωνα με τις ιστορίες, όλων των ανθρώπων του κόσμου. Δίδαξαν τους ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη και τους έδωσαν τα βασικά για την ομοθεσία, για τις επιστήμες, τα μαθηματικά, αλλά και για τον πόλεμο. Ο άνθρωπος με τη σειρά του αφιέρωσε τα μεγαλύτερα έργα του σε θεούς, όλα τα έργα του. Δημιούργησε παντού σε όλο τον κόσμο, για αυτούς γλυπτά με τις μορφές τους επάνω σε πέτρες. Οι τέχνες του χορού, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της εξιστόρησης, το storytelling που λέμε, όλες τους άρχισαν ως ένα μέσον εξήμνησης των θαυμαστών Watchers, των θεών. Όλα, όλα ανεξαιρέτως. Τα ευρήματα που, ή όλα τα τέτοια πράγματα που έχουν μείνει από την αρχαιότητα και μπορούμε να τα ξέρουμε σήμερα, μιλούν, δείχνουν είναι αφιερωμένα, οικονοποιούν, ε, ε, παρουσιάζουν, εξιστορούν τους θεούς, τίποτα άλλο, και τους ημιθέους. Με την πάροδο του χρόνου, οι καλοί αυτοί αρχικά watchers, οι επόπτες αυτοί, οι φύλακες, έχουν γνώσει οι φύλακες που λέμε, ε, άλλαξαν, άλλαξαν του. Άρχισαν πρώτα να απαιτούν θυσίες ζώων. Και έπειτα άρχισαν να πετούν πάρα πολλοί από αυτούς ανθρωποθυσίες. Διεκδίκησαν την ευθύνη για τις φυσικές καταστροφές, ότι τις προκαλούν αυτοί. Και ο άνθρωπος άρχισε να του φοβάται. Να τους φοβάται πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο χτίστηκαν μεγάλες πυραμίδες, πύργοι, και όμορφες, παρθένες, νεαρές γυναίκες αφήνονταν τους ναούς οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στις κορυφές αυτών των πύργων και των πυραμίδων σε ειδικέ εποχές του χρόνου. Η θεοί ερχόντουσαν κάτω από τον ουρανό και σύμφωνα με όλους τους θρύλους, παντού, στην Κεντρική Αμερική, στην Ασία, στην Αρχαία Μεσοποταμία κλπ, ζευγάρουναν με τις γυναίκες αυτές ή δεν τις απήγαγαν. Αυτές οι γυναίκες μετά γεννούσαν ιδιαίτερα παιδιά, γεν με εκπληκτική φυσική και ψυχική δύναμη... οι οποίοι πήραν πολλές φορές την ηγεσία φυλών ολόκληρων... αλλά και ολόκληρων εθνών. Ο κόσμος χωρίστηκε ε, σε έναν αριθμό ζωνών ή βασιλείων... που το καθένα τους κυβερνιόταν από ένα από αυτά τα υβρίδια βασιλιάδες. Πριν γίνει αυτό, οι ίδιοι αυτοί... πείτε τους, ας πούμε, για παράδειγμα όπως τους ονομάζει η Βίπλος, οι Ελοχίμ... πείτε τους όπως τους ονομάζουν οι Ανουνάκη. Πείτε τους όπως τους ονομάζουν οι αρχαίοι Κινέζοι, Κουάν και Νάγκας και έχουν πολλά ονόματα. Πείτε τους όπως τους ονομάζουν οι αρχαίοι Ινδοί ή ο Βυρακότσα των ε, πολιτισμών της Κεντρικής Αμερικής. Πείτε τους όπως θέλετε. Αυτοί είχαν χωρίσει τον κόσμο σε περιοχές και ο καθένας τους είχε αναλάβει μία περιοχή. Και είχαν την αντίληψη ότι εφόσον η γη είναι δική μου αυτό το κομμάτι γης είναι δικό μου, αυτή η χώρα, αυτή η περιοχή. Ό,τι ζει εκεί είναι δικό μου επίσης. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, τα πάντα. Και είναι υπευθύνη μου. Και εδώ είναι τα σύνορά μου και εδώ είμαι εγώ υπεύθυνο. Ποιο εκεί είναι ο άλλος. Και μετά αυτά τα προνόμια μεταφέρθηκαν στα γεννήματά τους, του ημιθέους ας το πούμε, τα ευρύδια δηλαδή αυτά, οι οποίοι έπαιζαν τον ρόλο των βασιλέων, των φαραώ κλπ. Για να διατηρήσουν μάλιστα τη θεϊκή τους γενεαλογία, οι βασιλικές οικογένειες ήταν ενδογαμικές. Γιατί, γι' αυτό. Αλλά οι Watchers κρατούσαν τον έλεγχο με το να εμφανίζονται συχνά μπροστά στους βασιλιάδες, στο Ιερατείο ε, και δίνοντας διατάγες. Ακόμη και καταστρώνοντα οι ίδιοι τα σχέδια μάχης για τους αρχαίους πολέμους. Έχουμε αμέτρητες τέτοιες διηγήσεις. Οι άνθρωποι Πειθαρχούνταν έτσι ώστε να υπακούνε του βασιλιάδε και του θεού του χωρί καμία αμφισβήτηση. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί και τιμωροί και συχνά πολύ οργισμένοι. Στην ουσία, αυτοί οι εντό εισαγωγικών θεοί είχαν τη γη στην κατοχή του, ιδιόκτητη. Και είχαν άμεσο έλεγχο πάνω σε όλου του κατοίκου τη μέσα από το σύστημά του αυτό. Ένα σύστημα που, μάλιστα, ισχύει ακόμη ή τουλάχιστον σε πολλά μέρη του κόσμου και στη σύγχρονη εποχή μα, εδώ τώρα που μιλάμε. Ο Τσάρλ Φόρτ, όπω είπα, αναγνώριζε την λεπτεπίλεπτη δομή τη ανθρώπινη ιστορία όταν δήλωνε: Νομίζω ότι είμαστε η ιδιοκτησία. We are property. Κάποιο κατέχει αυτή τη γη. Όλοι οι άλλοι ειδοποιούνται να μην πλησιάζουν. Έτσι λοιπόν οι Θεοί ήταν κάποτε πολύ αληθινοί, με σάρκα και οστά. Και οι οδηγίε του προ την ανθρωπότητα δεν δίνονταν από ενδιαφέρον για την ανθρώπινη κατάσταση όπως φαίνεται και όπως κρίνουμε, αλλά ήταν υπολογισμένες ώστε να προστατεύουν την ίδια τη γη του. Ο άνθρωπος δεν ήταν παρά ένα πιόνι, σε ένα σκοτεινό και απαγορευμένο ουράνιο παιχνίδι σκακιού. Το μυστικό πόλεμο. Που από τότε κρατάει. Ενημερωθείτε για αυτό το μυστικό πόλεμο και τα πάντα λεπτομερώς για αυτόν, στα έργα μου, τα δύο αυτά για το Μυστικό Πόλεμο, Ο Μυστικό Πόλεμο και Ο Μυστικό Πόλεμο, βιβλίο 2. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Στο μενού θα βρείτε εκεί βιβλία. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Strange, θα βρείτε εκεί στο μενού βιβλία και εκεί είναι διαθέσιμα τα βιβλία μου για το Μυστικό Πόλεμο. Μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σα έρθουν στο σπίτι από το Άρωτο Κολέγιο κρυφά. Χωρί να ξέρει κανένας τίποτε, δεν πρόκειται να εκτεθείτε πουθενά. Είναι γεγονότα όλα αυτά που φαίνονταν τελείως ακατανόητα σε μια γενιά, αλλά ξαφνικά αποκτούσαν σπουδαίο νόημα σταδιακά πολλές γενιές αργότερα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάπως λογική την μοίρα μας αυτή, με επινοημένες θεολογίες, κοσμολογίες, μυθολογίες κλπ. Ξαναγράψαμε πλέον μετά... Σε πιο σύγχρονα την ιστορία, ώστε να ταιριάζει με τις σύγχρονες ιδέες μας και τα ιδανικά μας και να καλύπτει τα συνείδως άσχημα κίνητρά μας. Η αληθινή μας ιστορία έγινε μύθος και οι νέοι μύθοι μας έγιναν το υποκατάστατο της ιστορίας μας της αληθινής. Τώρα, εκείνο το τμήμα της ιστορίας και της προϊστορίας που έστεκε κενό πέρα από τις αδύναμες μας μνήμες γέμισε για μας από που υποστήριζαν ότι ανήκαν στις τάξεις των watchers, των παρατηρητών, των φυλάκων. Είναι μια προφορική ιστορία σε έναν βαθμό και γραπτή σε έναν άλλον που δόθηκε στους ανθρώπους που συμβουλεύονταν τους watchers αυτούς και δεχθήκαμε μεγάλο μέρος των υποδείξεών του χωρίς καμία αμφισβήτηση. Αφότου βέβαια καταστράφηκαν οι μεγάλες βιβλιοθήκες της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Κίνας, οι προφήτες μας γέμιζαν το κενό από τα χαμένα κεφάλαια της ανθρώπινης ιστόριας. Περάσαμε, όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε, ή συνειδητοποίηστε εδώ τώρα, περάσαμε εποχές μαγείας, όπου η συνειδητοποιηστε το τωρα πολύ μεγάλη δυσιδαιμονία και ο φόβος του αγνός του έριχναν βαθιές σκιέ επάνω στην ίδια την ανθρώπινη ψυχή, φίλοι μου. Αργότερα, όταν... Αγκαλιάσαμε εκ νέου τους κοσμικούς κυρίαρχους και σκλαβωθήκαμε στα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα. Ξαναγράψαμε την ιστορία όπως μας βόλευε και έχω εντοπίσει και μία χρονιά, την οποία την έχω αναφερθεί σε αυτήν επανειλημμένως, το 1848 άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα στον κόσμο. Αρχίσαμε τότε τη μακρά και επίπονη, όπω φάνηκε, απόδραση από το σύστημα των θεών αυτών και εισαχθήκαμε στη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, εποχ από τους αντίθετου θεούς. Οι πολιτικές ιδεολογίες πλέον αντικατέστησαν τη θρησκεία ως δυνάμεις που μας κινούσαν και οι παλιοί θεοί έγιναν πλέον για τους περισσότερους ομιχλώδη και μυθικά όντα. Οι νέοι θεοί όμως υπήρξαν, τα υποτιθέμενα όντα από το εξώτερο διάστημα εμφανίζονται στους λόφους μας, στα βουνά μας, στους αγρούς μας, στα λιβάδια μας, στις πόλεις και στα χωριά μας. Έρχονται λοιπόν εδώ στην Disneyland το Θεών όπως ερχόντουσαν πάντοτε. Και άραγε «Είναι ακόμα in control, έχουν ακόμα τον έλεγχο εδώ, είναι αυτοί που στα αλήθεια κυβερνούν ακόμη τον κόσμο μας». Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό «Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης, πάντα αναρωτιέμαι αν μας ακούει κανένας εκεί έξω». Till it all got smoked I kept the promise till the vow got broke I had to drink from the loving cup I stood on the banks till the river rose up I saw the bride in a wedding gown I was in the house when the house burned I'm mm -hmm. Είμαι ο Μητικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου με το μυστικό διαστημικό σκάφο μα που περιγείται, περιπλανιέται σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη. Ένα revolución, μια περιστροφή και μια επανάσταση. Ταυτόχρονα, και εκπέμπουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται κάθε Τρίτη στι 8 περίπου από το Ιντερνετ radio Αλμπίντο 14. Σήμερα περιηγούμαστε πάνω από την Disneyland των Θεών. The Disneyland of the Gods, ο πλανήτης Γη. Θα σε έλεγαν νωρίτερα για τους Βουαντζίνα στο Dreamtime και τους uh, Ιθαγενείς της Αυστραλίας. Οι Αμερικανοί Ινδιάνοι Χόπι, βλέπει ας πούμε, και αυτή την καταπληκτική ταινία το Κογιάννη Σκάτσι», για να πάρετε μια ιδέα για τις προφητείες των Χόπι και πώς βλέπουν το κόσμο, ε, πίστευαν και πιστεύουν ακόμη ότι εξωγήινα ή εξωκοσμικά όντα, μεγαλάζιο, γαλάζιο ή δέρμα και μεγάλα μάτια, οι από αυτού, επωνομαζόμενοι The Blues, οι γαλάζι, είναι οι επόπτες του κόσμου μας και μας παρακολουθούν. Υποτίθεται ότι προέρχονται από τις πλιάδες και ότι είναι... Quote, τα παιδιά του μεγάλου πατέρα που ήρθε από του ουρανού. Οι θεοί των Χόπι είναι τα μαγικά όντα που ονομάζουν Κατσίνα. Κατσίνα είναι όνομα κάπω σχετικό με αυτό τον Βουαντζίνε των Αυστραλιανών Αμπορίτζινα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Οι Χόπι πιστεύουν ότι οι πολοι τη γη στηρίζονται από δύο ουράνιου αγγέλου, οι οποίοι σύντομα πρόκειται να εγκαταλείψουν τα απόστα του και να γίνει η συντέλεια καθώς θα πλησιάζει ταχύτητα με ταχύτητα το γαλάζιο άστρο, όπως το ονομάζουν. Στην γλώσσα του το ονομάζουν κατσίνα επίσης και πιστεύουν ότι το ελέγχουν κάποιες μεγάλες, ανώτερες πνευματικές οντότητες που αποκαλούν επίσης κατσίνας, οι οποίες έχουν τη δύναμη να εμφανίζονται και στη γη. Η γη είναι ένα ψεύτικο μέρος για τους χώπης, το οποίο έχουν φτιάξει οι θεοί, ε, όπως είπα, δηλαδή, σαν ένα μεγάλο θεωματικό πάρκο, σαν μια θεών αυτοί το ονομάζουν σαν θεατρικό σκηνικό μερικοί από τους κατσίνας συνεχίζουν να ζουν στη γη ανάμεσά μας ή σε παραδείσια κρυφά μέρη κάτω από τη γη και στα ψηλά βουνα και περιηγούνται τις νύχτες στον κόσμο παρακολουθώντας τους ανθρώπους αυτά πιστεύουν οι χώποι πολλοί συγγραφείς έχουν γράψει για αυτά τα πράγματα διασώζοντας καταπληκτικές πληροφορίε και καταπληκτικές ιδέες για όλα αυτά τώρα Χαρακτηριστικά ένα δείγμα είναι ο Ρώσος γραφέας και μυστικιστής Αντρέα ε. Τομάς. Στο βιβλίο του Σαμπάλα, Ο of light 1976 αν δεν με, παρουσιάζει τη Σαμπάλα, αυτόν τον μυστικό παράδεισο, σαν ένα διεθνές κέντρο των μεγάλων μυστηρίων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, ε, στο οποίο οφείλει πολλά ο ας πούμε, μύθος ε, περί της Σαμπάλα, αν και είναι μια αρχαιότερη φάση. Ο Τομάς στο βιβλίο το αυτό περιγράφει το απόκριφο κέντρο της Σαμπάλα σαν ένα τόπο συγκέντρωσης όλων των μεγάλων εγκεφάλων της επιστήμης. Ένα μυστικό άσυλο για μοιημένους επιστήμονες, λόγιους και φιλόσοφους και μίστες που αναγκάστηκαν να ζητήσουν καταφύγιο εκεί από τους διωγμούς και τους χλεβασμούς της κοινωνίας οποία είναι ανήκανε να κατανοήσει τις προχωρημένες ιδέες τους. Ε, αυτό τώρα μπορεί να το διαβάζουν διάφοροι και να μην ξέρουν με τι συνδέεται. Σαφώς λοιπόν σας λέω εγώ ότι αυτό συνδέεται με τον Nova Atlantis, του Francis Bacon, του μεγάλου αυτού πρωτοεπιστήμονα και ελογίου και φευρέτη και μυστικιστή. Ένα έργο, τον Nova Atlantis, το οποίο όπως αποδείχτηκε αναφερόταν στην Αμερική, ε, όπου διηγείται κάτι ανάλογο τέλος πάντων μια άλλη συζήτηση το αναφέρω για αυτός που θέλω να το ψάξουν περισσότερο Nova Atlantis Francis Bacon είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέει ο Τομάς στο Σαμπάλα Ο Ashes of Light για τη Σαμπάλα ε, Υποστηρίζει δηλαδή ότι αν και ελάχιστα είναι γνωστά για μια αόρατη επιστημονική και φιλοσοφική αδελφότητα που λειτουργεί στην απομόνωση των Ιμαλαϊών, όπως τα λέει. Βέβαια, εντάξει, αυτά, και αυτά προέρχονται από τη μαντάν Μπλαβάτσκι και τους θεοσοφιστές. Αναφέρεται βέβαια στην μεγάλη λευκή αδελφότητα που είναι στα Ιμαλάια, από τους Ascended ή Descended Masters, ε, τους διδασκάλους δηλαδή, τους αωρατους διδασκάλους των ανθρώπων. Φέλος πάντων από τι παλιές εποχές υπήρχε μια σταθερή ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις ομάδες των Ασία. Και τη Λεκάη τη Μεσογείου, όπω λέει αυτό, παρά τι μεγάλε αποστάσει που του χωρίζουν, και ότι αυτέ είναι οι γνώσει από τη Σαμπάλα που έθρεψαν μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια τη Αρχαία Δύση. Ο Τωμά υποστηρίζει τα αρχεία του Βατικανού, θυμάμαι, μεταξύ πολλών άλλων απόκριφων περιεχομένων του, ε, περιέχουν πολλέ αναφορέ οι Ισουητών Ιεραποστόλων σχετικά με τι επαφέ των αυτοκρατόρων τη Κίνα με τα λεγόμενα πνεύματα των βουνών στις περιοχές Νανσάν και Κουνλούν, αν δεν απατώμαι, στο Κουνλούν ιδιαίτερα, συνήθως σε εποχές εθνικής κρίσης κλπ, όταν δηλαδή π.χ. Οι, Κινε... οι Κινέζοι ηγεμόνες ε, δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια σημαντική απόφαση, πηγαίναν στα βουνά αυτά για να συναντήσουν τα πνεύμα των βουνών. Τα χρονικά που περιγράφουν τις αποστολές των Μανδαρίνων και των ιερέων της αυλής του ουράνιου αυτοκράτορα προ τα τζένι των δυτικών βουνών... Ε, αυτή, αυτή η ονομασία είναι ταυτόσημη με τα jeans της Ισλαμικής παράδοσης και του Κορανίου ε, μιλούν για υπερόντα, σε τεχνητά κατασκευασμένα σώματα φτιαγμένα από κρυσταλλοποιημένη ύλη, άκου να δεις. Ο, ο Τομάς το οδηγείται και εγώ το ξέρω και από άλλα έργα ε, αναγνωρίζουμε σε αυτά τους κινέζικους και χίντου, ινδουιστικού δηλαδή θρύλους, των Θεών που γεννήθηκαν από το νου ή που ήρθαν από τον ουρανό ή που ήρθαν από το κέντρο τη γη, που στην πραγματικότητα είναι μειμένη, μεγάλοι δάσκαλοι που κατέχουν μια αναπτυγμένη επιστήμη που είναι άγνωστη σε εμά και έτσι στην ουσία περιγράφει αόριστα μια επιστήμη που θυμίζει λίγο τη θρυλική δύναμη Βρυλ από το έργο The Coming Race, η υπερχόμενη φιλή του Σερ Έντουαρτ Μπάλουερ Λίτων. Τα πάντα περί των Βρυλ και του Λίτων και του έργου αυτού μπορείτε να βρείτε στο έργο μου Κουφιαγή. Εσεί που ενδιαφέρεστε ή εσεί που τα ξέρετε ήδη, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα προέρχονται από εκεί, από το Κούφιαγί. Το οποίο, όπω είπαμε, μπορείτε να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Στρέντ σε πανηγυρική επανέκδοση, επαιτειακή επανέκδοση, μετά από τόσα χρόνια που ήταν εξαντλημένο. Λοιπόν, είναι κυριολεκτικά, πολλέ χιλιάδε κυριολεκτικά τα βιβλία σαν αυτό του Τωμά, που υποστηρίζουν παρόμοια πράγματα με ένα σωρό διαφορετικέ εκδοχέ και συνδυασμού του. Κάνοντα βέβαια και έναν μεγάλο συγκριτισμό όπως το λέμε. Και γνωρίζουμε καλά ότι όλες αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες στην ουσία έχουν διαστρεβλωθεί και μπερδευτεί μεταξύ τους και μαζί και με ψέματα και επιτυρευμένους μύθους οι οποίες όμως προέρχονται από μια αυθεντική πληροφόρηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα το επίκεντρο και οι πηγέ τη οποία είναι γνωστά μόνο στους ειδικούς και όχι στους λεγόμενους οι πολιτισμοί, οι λαοί και οι άνθρωποι του κόσμου στο χώρο και στον χρόνο. Φίλε μου στου μου, προσέξτε το αυτό. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί και οι λαοί του κόσμου δεν έχουν κοινέ πεπιθήσεις για του καιραυνού, για τα δέντρα. Δεν έχουν κοινέ πεπιθήσεις για τα ζώα, για τον πόλεμο, για την τέχνη, για το θάνατο, για την οικογένεια, για τα ρούχα ή για τα λάχανα. Γιατί να έχουν κοινέ πεπιθήσεις για του θεού και για τι παράξενοτητε που τον κόσμο μας, γιατί είναι το μόνο κοινό μεγάλο που έχουν και όμως είναι κοινέ και μάλιστα κοινέ σε εξωφρενικές λεπτομέρειες εδώ στη Disneyland των Θεών στο εβραϊκό πρωτότυπο φίλοι μου συνταξιδιώτες μου, ο Θεός στη Γένεση στη Βίβλο δεν έχει το όνομα Ιάχβε, όπως αναφέρεται πολύ αργότερα από το Μουεσί αλλά Ελοχήμ, ή Eloheim, Elohim. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η λέξη είναι στο πληθυντικό και αυτό είναι και η αιτία της μεταφραστικής ανακολουθίας που εμφανίζεται όταν μιλά ο Θεός, που μιλά πάντα στο πληθυντικό, σαν να μιλούν πολλά πρόσωπα. Σου είπαμε, σου απαγορεύσαμε, να δούμε κλπ. Και, και το ίδιο μάλιστα ισχύει και στο Κοράνι, θα το δούμε και παρακάτω. Κάτι που μιμήθηκαν πολύ αργότερα οι πάπες ως αντιπρόσωπο του Θεού τη γη. είναι αστείο αυτό δηλαδή γιατί είχαν μεταφράσει το Elohim ως Θεός, ενώ σημαίνει Θεοί. Στην ουσία Elohim σημαίνει οι λαμπεροί ή οι ισχυροί, the strong ones φανταστείτε, the mighty ones. Οι ισχυροί λαμπεροί ας το συνδυάσουμε. Σημαίνει. Ο ενικός είναι Eloha ή Eloha ή «ελ» Ελοχίμ στο πληθυντικό. Ε, και επειδή α, α, είναι παράδοξο που σου λέει ο Θεός και μετά λέει ε, να, να μην φάει λέει ο Αδάμ από το δέντρο της ζωής και γίνει σαν και μας. Ή να κατεβούμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί στα, στον πύργο του Βαβέλ. Ξέρω δηλαδή θα δείτε όπου μιλάει ο Θεός μιλάει στο πληθυντικό. Στον εαυτό του. Όχι, είναι οι ελοχίμοι που μιλάνε, απλώς υπάρχει αυτό το μεταφραστικό λάθος. τελο πάντων, απλώς στη μετάφραση της Βίβλου, οι άνθρωποι δεν έκαναν πλήρη ακριβή μετάφραση από τα αρχαία εβραϊκά, από το πρωτότυπο, ε, μεταφράζοντας πιστά κάθε λέξη, αλλά μεταδιδοντα τη μετάφραση της θεολογικής τους πεπιθήσης αργότερα. Η πρώτη μεταγραφή και η σύνδεση αυτών των έργων της Βίβλου έγινε γύρω στο 600 περίπου π.Χ., ε, αλλά υπέστη και μια μεγάλη αναθεώρηση ανα... γιατί τα εβραϊκά στην αρχαία γραφή του είναι μόνο ε, σύμφωνα δεν έχουν φωνή εντάξει. Τέλο πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει μέσα στα πλαίσια τη συζήτηση για το Disneyland of the Gods, αλλά θα μα πάρει τουλάχιστον όλη την εκπομπή και ίσω και δύο και τρει συνέχειέ τη. Εδώ το αναφέρω χαρακτηριστικά. Λοιπόν. Ε, από το μεταφραστικό αυτό λάθο άρχισαν οι, οι βασιλιάδες, που ήταν, όπω είπαμε στην αρχή, από τη γενιά των θεών αυτών, των Ελοχήμ, να μιλούν και αυτοί στο πληθυντικό και το πήρανε μετά έτσι, ας πούμε. Και μέχρι σήμερα έφτασε το σημείο με την ισότητα να το μεταφράσουμε, να το μεταφέρουμε στο λεγόμενο πληθυντικό ευγενία. Ε, και υπάρχουν και κάποιε γλώσσε όπως τα αγγλικά που δεν τον έχουν. Ε, Μιμήθηκαν λοιπόν και αυτό και οι πάπε, ω αντιπρόσωποι του Θεού επί τη γη, οι βασιλιάδε, αφού κυβερνούσαν όπω πάντα ελαίο Θεού, όπω το λέγαμε. Ε, ο βασιλιά, όπω είπα, αναφέρεται στον εαυτό του στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, και ο υπήκοο αναφέρεται στο βασιλιά στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Εσεί. Ε, αυτού σας μεγαλειότητα. Λοιπόν, αυτή η θεϊκότητα των βασιλέων κατάγεται από την αρχαία Μεσοποταμία, την αρχαία Αίγυπτο, του Φαραώ κλπ. Και, και την Σουμερία και την. Παλαιστίνη, όπου υποτίθεται ότι αυτοί ήταν οι ΙΗ των Θεών. Σύμφωνα με τους Αιγυπτίους οι Θεοί δεν είχαν αίμα στις φλέβες τους, άρα είχαν σώμα και μάλιστα ανθρωποειδες, αλλά αντί για αίμα είχαν μια γαλαζοποίη ουσία που ονομαζόταν από τους Αιγυπτίους, ονομαζόταν από τους Αιγυπτίους αυτή η γαλαζοποίη ουσία σα, σίγμα Α, σα. Ίσως αυτό να ήταν που οι Έλληνες έλεγαν ιχορ". Και φυσικά. Το ίδιο και οι απόγονοι του από τη συνέβρεσή του με του νύτου είχαν αυτό το σα που είχαν την αποστολή να είναι βασιλιάδε και να κυβερνούν του ανθρώπου. Και τώρα, συνταξιδιώτε μου, μάθατε επιτέλου το αληθινό νόημα τη λέξη γαλαζοαίματο. Γιατί αυτό το σα ήταν γαλάζιο. Αλλά και το γιατί η βασιλεία έπρεπε να είναι απαραίτητα κληρονομική και χωρί καμία εξαίρεση, ακόμη και αν ο διάδοχο ήταν ένα ηλίθιο, ένα άρρωστο, ένα ένα μικρό κλπ. Ε, κανείς βέβαια συνητός δεν τα ψάχνει όλα αυτά, ούτε σήμερα που οι βασιλιάδες υπάρχουν ακόμη, ούτε κανείς κάνει τις σωστέ ερωτήσει, όπως π.χ. για το ζήτημα της απαραίτητης, απαραίτητης κληρονομικής διαδοχής του θρόνου από συγκεκριμένε γενεαλογίες. Και ποιον ακριβώς ρόλο παίζουν συγκεκριμένε οικογένειε τελικά στην ιστορία του κόσμου μας. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο τον πρωτότυπο Elohim, η πρώτη γραμμή της γένεσης, στο Ιστιβίβλο, ακούγεται πιο σωστά κάπως έτσι. «Εν αρχήν επίησεν η ελοχήμ των ουρανών και τη γίνει». Παρομοίως, ο στίχος 26 της γενέσεως. «Και είπαν οι ελοχήμ, ας κάμω με ένα άνθρωπο κατοικών ανημών και ειπαν η ελοχημ ας καμω με ενα ημών». Και αν ανοίξετε, να διαβάσετε τη διήγηση περί Αδάμ και λοιπά στον κήπο της Εδέμ, θα δείτε ότι ο Θεός μιλάει στον ελληνικό προς τον Αδάμ, αλλά στον πληθυντικό προς τον εαυτό του. Λόγω του μεταφραστικού αυτού. Ε, και όπως είπα, για παράδειγμα, όταν ο Αδάμ τρώει από το δέντρο της γνώσης, ο Θεός, η Ελοχίμ δηλαδή, λέει ότι πρέπει να εξοριστεί από την Εδέμ, μην τυχόν τώρα που έγινε σαν ένας από εμάς, απλώσει το χέρι του και φάει και από το δέντρο της ζωής και ζήσει αιωνίως όπως εμείς. Ε... Ναι, το έχουμε εδώ στην οθόνη. Δείτε α πούμε πώς το διαβάζουμε σήμερα, χωρίς το ελοχείμ, έτσι. Ενώ, ενώ στο πρωτότυπο, στο αρχαίο εβραϊκό, λέει «ελοχείμ», δεν λέει ο, ο Θεός. Λέει. Ε, στο γένεσις 22-23. Κοιτάξτε πόσο περίεργα ακούγεται η ελληνική μετάφραση, τον Εβδομίκοντα. «Και είπε ο Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξημών» εις το γιγνώσκην το καλό και το κακόν και τώρα μήπω εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από το ξύλο τη ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως ως εμείς. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν και του παραδείγματος του Σεδέμ. Ε, λοιπόν, ε, είναι περίεργο εδώ... Ε, Δεν, δεν του εξόρισε δηλαδή ο Θεό από την ΕΔΕΜ επειδή φάγανε από το δέντρο τη γνώση, αλλά για να μην φάνε και από το δέντρο τη ζωή και ζήσουν αιωνίως, Αφού μια διαδικασία εξομοίωση με του Ελοχοί ή με το Θεό, εμπασπιρτό, είχε ξεκινήσει. Επιπλέον, γιατί άραγε ο Θεό δεν θέλει να ζήσει ο αγαπημένο του Αδάμ αιωνίως. και γιατί αναφέρεται ότι τον έφτιαξε κάτι εικόνα για καθομοίωση, αφού έπειτα λέει ότι έγινε σαν ένα από εμά. Και μη τυχόν και γίνει αθάνατο σαν και εμά. Και τέλος πάντων, τέλος πάντων, σαν και εμάς ποιους. Λοιπόν, αμέτρητες φορές τα λεγόμενα Ιερά Κείμενα εμφανίζονται οι αναφορές σε θεούς, από τους προφήτες, του αρχαίου θεολόγους κλπ. Τώρα, εδώ μου δείχνει η κυβερνητριά μου, από το Σαμουήλ στη βίβλο, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ε, κα, ε, και είπε προ αυτήν ο βασιλεύς, μη φοβού. Τι είδε λοιπόν, και είπε η γινή προς τον Σαούλ, «Θεούς είδον, ανεβαίνοντες εκ της γης». Το πρωτότυπο ελοχή. Ε, Σαμούιλ Α. επίσης, «Και φοβήθησαν, λέγοντες, ο Θεός ήλθε εις το στρατόπεδον και είπον «Οουέις ημάς, διότι δεν εστάθη ούτον ούτων πράγμα χθε και προχθές». «Οουέις μα, τι θέλει σώσει μα, εκ της χειρός των θεών τούτων των ισχυρών». ούτε είναι οι θεοί πατάξαντες τους Α στο πρωτότυπο όπου λέτε εδώ, ακούτε τη λέξη Θεή, είναι Elohim, Eloheim. Αμέρτηδες φορές στο πρωτότυπο εμφανίζεται το όνομα Αντονάι ή Ιαχβέ ή Τζεχόβα, όπως το λένε πλέον. Που μεταφράζει το κύριο ο Θεό. μόνο που το Τζεχόβα είναι όνομα. Δεν σημαίνει Θεός, το Ιαχβέ αυτό, αλλά είναι όνομα Θεού. Και η λέξη Αντονάι σημαίνει Κύριοι και όχι Κύριος, είναι στο πληθυντικό. Αντονάι Ιεχόβα σημαίνει Κύ Ιεχώβα. Και λοιπάτε πάντων, My Lord's Jehovah, όπω θα το λέγαμε στα αγγλικά. Μάλιστα μιλώντα για του συλλοχη, είναι χαρακτηριστικό του κοράν, για παράδειγμα. Ο Θεό επίση μιλάει στον πληθυντικό. Στο Κορά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο ε, που τη δληροφορείται οι Έλληνε. Πάντα κάθε κεφάλαιο του Κορανίου, ξεκινάει λέγοντα στο όνομα του αλάχ, του Πλαχνικού του, του Ελέμνα, αλήθεια στο όνομα του Αλάχ. Αλάχ είναι από το, ε, όπως λένε και στα αραβικά, «ΕΛ Αλάχα, ΕΛ αλαχα Το Αλάχ αυτό, το Άλαχ είναι από το Ελόχα, που είναι ο, ο, ο ε, ενικός του Ελοχίμ. Επομένως και το Αλάχ, Ελοχήμ σημαίνει. Ε, και γι' αυτό, επειδή είναι πολύ αυτοί οι Ελοχίμ, υπάρχει, υπήρχε από την πρώτη στιγμή η ανάγκη να υπάρχει μια προσφώνηση που να εννοεί τον Θεό Θεό. Στο, στο όνομα, ε, το όνομα αυτό ε, το, μετα... το βλέπουμε στην ε, Βίβλο στο αρχαίο βραϊκό πρωτότυπο, «Ελ El που σημαίνει «ο ύψιστος». Που βλέπετε αυτό το ύψιστος, στο πρωτότυπο είναι «ελιών», ο ύψιστος Θεός. Και γι' αυτό και λέμε «δόξα εν ύψίστης Θεό», στον ύψιστο Θεό, στο βασιλέα των ουρανών κλπ. Λοιπόν, ε, κάποιοι μιλούν εδώ λοιπόν στο Κοράνι εν ονόματι του Αλάχ. Στο όνομα του Αλάχ, του πλαχνικού του Λείμονα. Και το, στο κεφάλαιο αυτό που λέγεται: Οι Έλληνε λέει, οι Έλληνε νικήθηκαν σε μια γειτονική χώρα. Αλλά σε λίγα χρόνια αυτοί οι ίδιοι θα νικήσουν. Τέτοια είναι η θέληση του Αλάχ στο παρελθόν και στο μέλλον. Αυτή μέρα οι πιστοί θα χαρούν τη βοήθεια του Αλάχ. Αυτό δίνει νίκη σε όποιον αυτό θέλει. Αυτό είναι ο Θεό του πολέμου. Αυτό είναι ο Θεό τη ειρήνης. Αυτό είναι ο μεγαλοδύναμος και ο Ελείμονα. Αυτή είναι η υπόσχεση του Αλάχου που δεν θα την παραβεί αυτό ποτέ την υπόσχεσή του. Κι όμω, πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Κι όμω, οι περισσότεροι άνθρωποι αρνιούνται πω θα συναντήσουν κάποτε τον Μεγάλο Κύριο του. Δεν έχουν ποτέ ταξιδέψει στη γη και δεν έχουν δει ποιο ήταν το τέλο των προγόνων του. Αυτοί ήταν πολύ ισχυρότεροι. Όργωσαν τη γη και έκτισαν πάνω τη περισσότερα από αυτά που αυτοί έχουν χτίσει σήμερα. Και σε αυτού επίση οι Απόστολοι ήλθαν με αναμφίβολα σημάδια. Ο Αλλάχ δεν του έβλαψε, αλλά αυτοί έβλαψαν του εαυτού του. Ακούστε αυτή τη σύγκριση που λαμβάνετε από τι ίδιε τι ζωέ σα. Μοιράζονται άρα, για οι σκλάβοι σα μαζί σα με ίσου όρου τα, τα πλούτη που εμεί σα έχουμε δώσει. Του φοβάστε όπω φοβάστε ο ένα τον άλλον. Έτσι κάνουμε σαφεί και εμεί τι αποκαλύψει μα στου ανθρώπου με φρόνηση. Βλέπετε, μιλάει το πληθυντικό. Και ποιος μπορεί να οδηγήσει αυτούς που ο Αλάχ έχει παραπλανήσει, δεν θα υπάρχει κανένας για να τους βοηθήσει. Και μερικοί από αυτούς στρέφονται στην ιδωλολατρία χωρίς να δείχνουν ευγνωμοσύνη για αυτά που εμείς τους έχουμε δώσει. Μήπως τους αποκαλύψαμε εμείς μια προσταγή να υπηρετούν τα είδωλα. Στείλαμε εμείς πριν από σένα, τον Μωάμεθενο, άλλους αποστόλου, τους λαού του. Και αυτοί τους έδειξαν τα αληθινά σημάδια. Εκδικηθήκαμε εμείς τους ενόχους και βοηθήσαμε εμείς κρυφά τους αληθινούς πιστούς. Ναι, απαρνήθηκε στην τελευταία κρίση, ό, άνθρωπε, κι όμως υπάρχουν φύλακες που σε παρακολουθούν, ευγενικοί καταχωρητές που γνωρίζουν όλες τις πράξεις σου. Οι άπιστοι αγαπούν αυτή την εφήμερη ζωή και γι' αυτό ετοιμάσαμε εμείς για αυτού τη δύσκολη ημέρα της εμείς τους δημιουργήσαμε. Και εμείς χαρίσαμε δύναμη στα μέλη τους και τις αρθρώσεις τους. Αλλά αν θέλουμε εμείς, μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι μία προειδοποίηση. Ο Αλλάχ θα τους απαλλάξει από το κακό αυτής της μεγάλης ημέρας της κρίσεως και θα κάνει τα πρόσωπά τους να λάμπουν σαν τα δικά μας. Σε άλλο σημείο, στο Κοράνι λέει, με συγχωρείτε που διαβάζω το Κοράνι, είναι γιατί δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτά. Τα αναφέρω βέβαια με πολλέ δεπτομέρειε και στο βιβλίο μου, Κουφιαγή και είσοδο στην Κουφιαγή. Ε, στο όνομα του Αλάχτους Πλαχνικού του ελείμονα, Ανθρωπότητα και τζιν. Εκτό την Ανθρωπότητα, έχουμε και τα τζιν εδώ. Λοιπόν, Ανθρωπότητα και τζιν, ακούστε μα, εμεί θα βρούμε το χρόνο για να σα κρίνουμε. Ανθρωπότητα και τζιν, αν έχετε τη δύναμη να διαπεράσετε τα δεδομένα όρια του ουρανού και τη γη, τότε διαπεράστε τα. Αλλά αυτό δεν θα το κάνετε παρά μόνο αν εμείς σας επιτρέψουμε. Το κεφάλαιο ο ελεήμονας Επίσης από το κεφάλαιο αυτό που έρχεται, του Κορανίου. Εμείς είμαστε που στείλαμε το θάνατο σε εσά. Τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει από το να σας αντικαταστήσουμε με άλλους ομοίους σας ή να σας μεταμορφώσουμε σε πλάσματα άγνωστα εσάς. Ξαναλέει αυτά. Δοξάστε λοιπόν το όνομα του Κυρίου σας του υπέρτατου, του ύψιστου. Ορκίζομαι στο καταφύγιο των άστρων και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος μυστικός όρκος αν το γνωρίζετε πως αυτό είναι ένα δοξασμένο κοράνιο γραμμένο σε ένα κρυμμένο βιβλίο που κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει παρά μόνο αυτός που έχει εξαγνιστεί και είναι μία αποκάλυψη από τον Κύριο όλων των πλασμάτων του κόσμου. Ε, ποιοι είναι λοιπόν φίλοι μου, συνταξιδιότητες μου, αυτοί οι Κύριοι, οι Ελοχήμ, που ορκίζονται στο Κοράνιο π.χ. εδώ στο καταφύγιο των άστρων και απευθύνουν τον λόγο του ύψης του υπέρτα του κυρίου σε δύο φυλές. Στην ανθρωπότητα και στα τζίνι. Ποιοι είναι αυτοί οι τζίν; Ποιοι είναι ε, όλοι αυτοί. Τι παιχνίδι παίζεται εδώ στον κόσμο μας. Ποιοι είναι οι παίκτες του. Γιατί μπορούν να πάει σε στιγμή να αλλάξουν το παιχνίδι. Να την καταστήσουν να λένε για να θέλουν. Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνίδιου. Και πού είναι το κέντρο από όπου εκπορεύεται αυτό το παιχνίδι. «Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης, Μας ακούει άραγε κανείς εκεί έξω εμένα και τη συγκυβερνήτριά μου, καθώς περιηγούμαστε και διηγούμαστε πράγματα από την Disneyland των Θεών». Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα περιγούμαστε πάνω από την Disneyland των Θεών, τη γη, the Disneyland of the Gods. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μα και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω για του συνταξιδιώτε μα, του άγνωστο παραλήπτε των συχνοτήτων αυτών που του επιλέγει το Radio Nowhere. Οι μας αυτές αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Κάθε Τρίτη στις 8 περίπου, έτσι και σήμερα, ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ. Συνταξιδιώτες μου, περίπου πριν από 300 χρόνια ή και λιγότερο, σταματήσαμε να πιστεύουμε... Στου θεού, στι μάγισσε, στου δαίμονε, στα ξωτικά, στου άλλου κόσμου, και γίναμε πολύ εντό εισαγωγικών επιστημονικοί. Αν και ο περισσότερο κόσμο δεν ξέρει ότι με τη λέξη επιστήμη εννοούμε απλώ μια συνεκτική μεθοδολογία. Εργαστηριακή, συνήθω. Ε, στα χρόνια τη καταγραμμένη ανθρώπινη ιστορία, όπω την ξέρουμε, καταγραμμένα, δηλαδή που είναι περίπου 5-6 χρόνια. Πιστεύαν όλοι οι άνθρωποι, όλου του κόσμου, σε αυτά που εμείς σταματήσαμε να πιστεύουμε πριν από 200-300 χρόνια. Τελικά καταφέραμε να κατανοήσουμε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και όχι το αντίθετο. Επίσης φτάσαμε στο σημείο να ανακαλύψουμε παράδειγμα, ξέρω εγώ, ότι το αίμα στο σώμα μας κυκλοφορεί μέσα από φλέβε και αρτηρίες. Το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Μπάζ Ολτριν και ο Μάικλ Κόλινς επιστρέψανε από το φεγγάρι με τα νέα, ότι τελικά δεν ήταν φτιαγμένο από τυρί ή δεν ήταν απλά ένα φως στο ουρανό. Ε, υπάρχουν παρόλα αυτά ανησυχητικά στοιχεία ότι καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν είναι νέα πληροφορία. Ο πλανήτη μας, όπως ξέρετε, ηλικία ηλικίας περίπου 3-3,5 δις ετών και υπάρχουν αυξανόμενα σοβαρά στοιχεία και ενδείξει ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί υπήρξαν εδώ όταν οι πρόγονοί μας σκαρφάλωναν ακόμη στα δέντρα. Μάλλον γνώριζαν τα πάντα, στο πολύ πολύ πολύ μακρινό παρελθόν, γνώριζαν τα πάντα για την κυκλοφορία του αίματος που ανέφερα, για τα ορυκτά περιεχόμενα του φεγγαριού και άλλα. Και φαίνεται ότι γνώριζαν πράγματα για τον πλανήτη μα τη γη που εμείς ακόμη προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε ξανά. Στη δεκαετία του 1920, περίπου εκεί, ένας άντρα που ονομαζόταν uh, Alfred Watkins, στάθηκε στην κορυφή ενός λόφου στην Αγγλία και ξαφνικά παρατήρησε κάτι που κανείς άλλος στη σύγχρονη εποχή δεν είχε μπει στον κόπο να το δει. Απλωμένες κατά μήκος των λοφοσιρών υπήρχαν απόλυτες λεπτές γραμμές, ευθείες ή μονοπάτια, ακολουθώντα δηλαδή απόλυτα ευθείε πορείες για μίλια και μίλια ταξίδευαν στο πιο κακοτράχαλο πεδίο, ανάμεσα σε απότομα βουνά, περνώντας μέσα από βάλτους, βούρκου, ε, συνδέοντας τα πιο αρχαία μεγαληθικά μνημεία της Αγγλίας μεταξύ του, όπως το Stonehenge και τα Tumuli, τους λεγόμενους τεχνιτούς γύλοφους ή τούμπες, όπως το λέμε εμείς. Αυτές οι γραμμές, οι γραμμές lei ή leis, όπως τώρα ονομάζονται, ε, και ξεκίνησαν από το ερευνητικό έργο του Alfred Watkins, ε, ήταν φανερό πως είχαν χαρακτεί πριν από χιλιάδες χρόνια από κάποια άγνωστη φυλή, για κάποιον άγνωστο σκοπό. Ε, συνοδευτικά, αυτόν τον λέει, εδώ στην Disneyland των θεών, υπάρχουν τεράστια τεχνητά κατασκευασμένα αναχώματα που δεν φαίνονται να έχουν γίνει για κάποιον εντελώς πρακτικό λόγο. Ε, δεν μπορεί να ήταν τιμήματα κάποιου αρδευτικού συστήματος, για παράδειγμα. Είναι πολύ χαμηλά για να αποτελούσαν οχυρωματικά έργα. Και πά ε, Ακόμα και εγώ όταν ήμουν νεαρός στι εξοχέ εδώ του νομού Θεσσαλονίκης του νομού Κυρική, ε, είναι γεμάτο από τούμπε. Και μα λέγανε ότι είναι φρικτορίες ότι είναι λέει, τα παρατηρητήρια λέει, των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ανάβανε φωτιέ, α πούμε, και μεταδίδαν έτσι με ένα κώδικα, α πούμε, σήματα από τη μία τούμπα στην άλλη και πάει λέγοντα και ταξίδευε, α πούμε, το μήνυμα. Και πάντα από μικρού έλεγα και γιατί χρειάζεται να κατασκευάσουν ολόκληρο λόγο για αυτό το πράγμα και δεν ένα πυργάκι, ξύλινο. Έτσι, μια... <χει> μια κατασκευή, ας πούμε, με ξύλα, για να αναβείς ψηλά. Με ένα πριγάκι Γιατί πρέπει να κατασκευάσεις ένα κρολόφο. Λοιπόν, έτσι με πέτρες. Τέλος πάντων. <χει> Δεν είναι λίγοι φυσικά αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, τώρα που το σκέφτομαι, έχω την πρόθεση σύντομα, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, να παρουσιάσω το κλασικό μεγάλο άρθρο μου, παρελθόντος για τις τούμπες, για το για, για τις μυστηριώδεις τούμπες και, και για τα μυστηριά τους ε, περιμένετε το στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange κάποια στιγμή λοιπόν ε, το μυστήριο μεγάλων όλο και πιο πολύ διότι τα λέει του με τίποτα δεν υπήρχαν τελικά μόνο στην Αγγλία ακριβώς ίδια συστήματα βρίσκονται από τους Δελφούς μέχρι την νότια Αμερική από την Αφρική μέχρι την Κίνα και αλλού σε κάποια εποχή, στο πολύ μακρινό παρελθόν, οι πρωτόγονοι άνθρωποι παντού είχαν αφοσιωθεί στην κατασκευή αυτών των μονοπατιών και των παράξενων μνημείων που το διακοσμούν. Αυτό θα σκεφτεί κανεί. Κάποια έμονη ιδέα δηλαδή. Ε? Τεράστιο κόπο και εργασία πρέπει να χρειάστηκαν με χιλιάδε ανθρώπου, εκατοντάδε χιλιάδε, να παλεύουν για γενναίε επιγενεών να μεταφέρουν καλάθια με χώμα και με γιγάντιε πέτρε τεράστιους τιτάνιους μονόλιδους που δεν μπορεί να σηκώσει κανείς, πολλές φορές μάλιστα για εκατοντάδε χιλιόμετρα για να κατασκευάσουν αυτά τα παράξενα πράγματα. Αλλά γιατί? Γιατί, για τους θεούς. Είναι τα ίχνη ενός χαμένου κόσμου, μια τεράστιας τεχνητής κατασκευής εδώ, της Disneyland των Θεών. Ενός πλανητικού θεματικού πάρκου, Είτε το βλέπετε χιουμοριστικά αυτό, είτε το βλέπετε κυριολεκτικά. Το ίδιο είναι. Ακόμη και σε. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και από τα αγαπημένα μου μέρη, ο Ειρηνικό Ωκεανό. Σε πολλά απομονωμένα νησιά του Ειρηνικού υπάρχουν τεράστια μεγαληθικά έργα. Τόσο εντυπωσιακά, όσο το στόμαχετζή και πιο πολύ. Ε, μιλάμε για τα νησάκια του Ειρηνικού Ωκεανού, ο οποίο, όπω έχω πει πολλέ φορέ και το έχω τονίσει, σε έκταση. Είναι ο μισός πλανήτης. Και τα νησιά αυτά εκεί είναι στη μέση του πουθενά, στον Ειρηνικό ωκεανό. Κανονικά δεν θα πηγαίναμε εμεί οι δυτικοί ή οποιοδήποτε άλλο του πλανήτη ποτέ εκεί πέρα να τα δει τα νησιά αυτά. Αλλά πήγαμε παρόλα αυτά και εκεί. Τόσο μεγάλη ήταν η διάθεση για εξερεύνηση στο μακρινό παρελθόν. Πλέον την κάνουμε κάνοντα browsing στο ίντερνετ. Ακολουθώντα τα δεδομένα στοιχεία τα οποία, με τα οποία τροφοδοτείται το ίντερνετ. Δεν εξερευνούμε από μόνοι μα τίποτα. Τέλο πάντων, είναι μεγάλος πόνος αυτό και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, μερικά από αυτά τα μνημεία, στα νησάκια αυτά του ειρηνικού, είναι μεγαλυθικά βέβαια, τιτάνια, και είναι φτιαγμένα μάλιστα από πέτρες που δεν βρίσκονται καν στα νησιά αυτά. Από πού προήρθαν αυτές οι πέτρες? Στον... Ε, Κοραλιογενή ύφαλο του Τόγκα Ταμπού, να πω και μια λεπτομέρεια, το, το Τόγκα είναι αδελφοποιημένο με την πόλη των δελφών. Άμα θα πάτε του Δελφούς, θα δείτε μια πινακίδα, Τόγκα και Δελφία, αδελφέ πόλης. τέλο πάντων. Λοιπόν, στον κοραλιογενή αυτό το ύφαλο του Τόγκα Ταμπού, με τον το αδελφό των δελφών, για παράδειγμα, βρήκαμε δύο ορθόστητε πέτρινε στήλε, βάρου 170 τόνων η κάθε μία σκεπασμένες από ένα τεράστιο πέτρινο σταυρό που ζυγίζει 125 τόνους. Μα αρχικά πώς έφεραν οι κατασκευαστές αυτές τις τιτάνιες πέτρες σε αυτόν τον κορολογενή ύφαλο και γιατί να το κάνουν, γιατί να μπουν στον κόπο, τι, το, τι τα τρελή, τι ψυχοπαθείς ήταν όλοι. Η αρχαία πόλη του Μεταλανίμ, η οποία είναι από μου γιατί πρωταγωνιστεί στο παλιό... Μεγάλη, πολύ μεγάλη επιρροή βιβλίο του μεγάλου συγγραφέα του φανταστικού των αρχών του αιώνα, του Άμπραham Μέριτ, ε, το The Moon Pool, η, η λίμνη του φεγγαριού. Ε, σημειώστε το κάπου εσεί που αγαπάτε τη φανταστική λογοτεχνία. Είναι ένας έργο σταθμό των αρχών του 20ου αιώνα, 195-10 εκεί μέρα ε, που επηρέασε πάρα πολλά έργα του φανταστικού και ταυτόχρονα και, και, και την έρευνα. Δηλαδή ακόμα και το Σέιμπερ Μίστερ και άλλα έχουν επιρροέ από το The Pool του Άμπραχα Μέρι. Τέλο πάντων, λοιπόν και το επίκεντρο είναι το Μεταλανίμ αυτό. Η αρχαία πόλη λοιπόν αυτή του Μεταλανίμ που είναι στην ακτή του νησιού Ποναπέ στην Μελανισία, όχι στη Μικρονησία. Τώρα δεν είναι παραερίπια βέβαια, αλλά κάποτε στέγαζε, εικάζεται ότι στέγαζε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπου. Ε, κανείς δεν γνωρίζει ποιοι την έχτισαν και πότε δεν έχει σχοληθεί κανένα αυτό. Μόνο έτσι πφανιακά. Μερικοί από τους μεγάλους τους, αυτά τα ερήπια ζητούν 20 τόνους, 50 τόνους και η πέτρα που έχει χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο της πόλης δεν πρόκειται από το νησί αυτό. Δεν ξέρουμε που πρόκειται. Κανάλια έχει τεράστια πλοία μπορούν να μπαίνουν μέσα. Τεχνητά ποτάμια διατέμνουν την πόλη... Από αυτά είναι τόσο μεγάλα ώστε μπορεί να πλέψει σε αυτά ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο. Και το έχει κάνει. Τρεις μίλια πιο νοτιοανατολικά της νήσου Ποναπέ στο σχεδόν μικροσκοπικό νησί Μάλντεν στην αλυσίδα των νησιών Λάιν υπάρχουν τα ερείπια από 50 πέτρινους ναούς των οποίων η αρχιτεκτονική τους είναι εντελώς όμοια με αυτή του Μεταλλανίμου. Έτσι, 3.000 μίλια από μακριά. Δρόμοι από βασάλτι, από μαύρο βασάλτι ξεκινούν από αυτά τα ερήπια και οδηγούν στον Ελληνικό Γιάννο. Το νησί είναι κατοίκητο και είναι καλυμμένο από γκουάνο, όπως λέγεται, από περιττώματα δηλαδή, μεθαλωσοπουλιών. Αν τραβήξουμε τώρα μια φανταστική ευθεία γραμμή νότια από το Μάλτεν, για περίπου 1.500 μίλια ας πούμε, φτάνουμε στο Ραροτόγκα, στα νησιά Κούκ. Εκεί ένας άλλος αρχαίος δρόμος από μαύρο βασάλτη βγαίνει μέσα από τον Ιρηνικό ωκεανό και πάει πάνω στο νησί. Ε, ε, Άλλα διάσπαρτα νησιά του Ιρινικού βρίσκουν από τεράστιους τεχνητά κατασκευασμένους λόφους, τούμπες. Σαν αυτούς ακριβώς που βρίσκονται από άκρη άκρη σε όλες τις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στην Ελλάδα και αλλού, τη Γαλλία. Και πολλά παράξενα... Αγάλματα υπάρχουν, αν και υπάρχει πεποίθηση ότι οι Ιθαγενεί του ελληνικού... δεν ήταν κατασκευαστέ αγαλμάτων. Ποιοι κατασκεύασαν λοιπόν αυτά τα αγάλματα, Λοιπόν, και το ενηγματικό δίκτυο των Lay των Lines στην Αγγλία είναι με κάποιο τρόπο συνδεδεμένο με παρόμοιου σχηματισμού στην Κίνα, στην άλλαξη του κόσμου. Είναι τεράστια τεχνητά αναχώματα, γύλο, τούμπες έχουν μετρηθεί από τον αέρα στη Φλόριντα στην Αγγλία και στο Περού. Το τεχνητό πεδίο από τούμπες, έτσι, αναχώματα στη Λίμνη Τιτικάκα, ψηλά στις Άνδης, καλύπτει 300.000 τρέματα και απλώνεται σε μήκος πάνω από 300 μίλια. Όλα αυτά τα πράγματα μοιάζουν να συνδέονται, είναι της ίδιας λογικής ακριβώς. Και σαν να ήταν κάποτε τιμήματα ενός μεγάλου πολιτισμού διεθνούς, δηλαδή μιας κοινή κουλτούρας, ας το πούμε έτσι, που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο και πέθανε και χάθηκε και αφομοιώθηκε με το περιβάλλον. Κατά τον 20ο αιώνα, δεν θυμάμαι δυστυχώς τώρα την χρονολογία, κάτι μεγάλα πέτρινα κυβώτια ξεθάφτηκαν από αυτούς τους τεχνιτούς λόφους, τα μάουντς δηλαδή, τις κοιλάδας του Mississippi, το Mississippi Valley, και βρέθηκαν να είναι απολύτως όμοια με πέτρινα κυβότια που ξεθάφτηκαν από τεχνητού λόφους στο Yorkshire της Αγγλίας. Όμοια, απολύτως. Ε, αλλά αποκαλούμε αυτά τα αμερικανικά τούμουλοι τις Ινδιάνικες, Ινδιάνικες τούμπες. Indian mounds. Παρόλο που όλοι οι Αμερικανοί Ινδιάνοι ανεξαιρέτως αρνούνται ότι γνωρίζουν οτιδήποτε για το ποιος τι κατασκεύας γιατί αυτές τις τούμπες, αυτά τα mounds που τα λένε ότι είναι Indian. Στις αρχές της δεκαετίας του 1800 μια μεγάλη θρησκεία ιδρύθηκε με, το, με αυτόν τον τρόπο. Από ένα μικρό αγόρι που ονομαζόταν Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίο ανακάλυψε ένα μεγάλο πέτρινο κυβότιο γεμάτο με χρυσέ πινακίδε μέσα σε μια τούμπα στην ύπεθρο τη πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Υποστήριξε ότι κατάφερε να μεταφράσει τι πλάκε με ένα μηχάνημα που του έδωσαν κάποιε οντότητε λαμπερέ που εμφανίστηκαν και δήλωσαν ότι ήταν η Ελοχήμ το 1800 τόσο. Και έτσι τελικά παρουσίασε τη βίβλο των Μορμόνων. Και γεννήθηκαν οι Μορμόνοι. Και η Βίβλο αυτή είναι μια υποτιθέμενη ιστορία τη Βορείου Αμερική των αρχαίων καιρών. Με αρχαίου προφήτε, Αμερικάνου, αρχαίου Αγίου κλπ. Ένα μεγάλο αριθμό λογίων και όχι μια ντουζίνα από κεντρικού τύπου σαν και εμένα έχουν μελετήσει σοβαρά όλα αυτά που αναφέρω, τα μεγάλα αρχαιολογικά μυστήρια και πάρα, πάρα πολλά άλλα που δεν αναφέρω αυτή τη στιγμή και τα έχουν αποδεχθεί ω αποδείξει για την ύπαρξη των χαμένων υπήρων της Ατλαντίδας, της Μου, της Λεμουρίας κλπ. Στην ουσία αυτά τα πράγματα στα αλήθεια μοιάζουν να επιβεβαιώνουν αρχαίους μύθους που μιλούν για μια υπερκουλτούρα, μια υπεργνώση που άνθησε στον Ατλαντικό ή στον Ειρηνικό πριν από χιλιάδες χρόνια. Τώρα βέβαια αν δείξει και μερικά άλλα συστατικά μες στην κατσαρόλα, όπως π.χ. η χάρτα του Πύρι Ρέης, που είναι μια εκπληκτική εικόνα του αρχαίου κόσμου έτσι λοιπόν μια, με όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ παίρνει εικόνα αυτός ο αρχαίο κόσμο. παίρνει μορφή. Οι χάρτες του Ναβάρχου Πύρι Ρέις, του Τούρκου Ναβάρχου, φτιαχτήκαν το 1513, αλλά είναι αντεγραμμένοι από πολύ αρχαιότερους χάρτες και δείχνουν μέρη του κόσμου μας που τότε και το 1513 και πιο πριν μα ήταν εντελώς άγνωστα, αλλά μεσά μάλιστα δείχνει και την ανταρκτική και μάλιστα χωρίς πάγους. Ε, έχουμε μια αρκετά πλήρη ιστορία των τελευταίων 2.000 ετών και μια μισοψημένη, α την πούμε, αρχαιολογική ανακατασκευή των τελευταίων περίπου 5.000 ετών. Αλλά έχουμε τόσα πολλά κενά στι γνώσει μα, ώστε οι περισσότερε από τι δημοφιλεί αρχαιολογικέ θεωρίε αληθινά έχουν ελάχιστο όφελο. Είναι μια άκαρπη συζήτηση, δηλαδή. Στα αλήθεια δεν μπορούμε καν να είμαστε σίγουροι ότι οι Αιγύπτιοι για παράδειγμα χτίσαν όντω τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζα ή τη Φίγκα. Ε, ναι. Ευχαριστώ. Η συγκυβέρνητριά μου μου δείχνει ένα κειμενάκι εδώ στην οθόνη του control panel μας για το, ε, κάτι που λέει ο καθηγητή Πίτερ Τόμπκινς. Αυτό για παράδειγμα είναι μια εξέχουσα αυθεντία στο ζήτημα τη πυραμίδα έχει δηλώσει λοιπόν αυτός, καθώς όλο και περισσότερα ανακαλύπτονται, μπορούν να ανοίξουν όλα αυτά μια πύλη που οδηγεί σε έναν ολόκληρο νέο κόσμο, έναν νέο πολιτισμό του παρελθόντος και σε μια πολύ μακρύτερη ιστορία του ανθρώπου από αυτή που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Είναι η δήλωση που έχει κάνει από τους μεγαλύτερε αυθεντίες για τα ζητήματα, αγιπτιολόγος, αρχαιολόγος, για τα ζητήματα ο καθηγητής Peter Tomkins, του καθηγητής Πίτερ Τόμπκινς, του σοκσός, θυμάμαι, για το, για την πυραμίδα. Και βλέπετε και τη φρασιολογία την παράξενη που χρησιμοποιεί. Μπορούν να ανοίξουν μια πύλη που οδηγεί σε έναν ολόκληρο άλλο κόσμο. Ε? Ωραίο, εντάξει. Σε έναν νέο πολιτισμό του παρελθόντος. Ένα νέο πολιτισμό του παρελθόντος. Και σε μια πολύ μακρύτερη ιστορία του ανθρώπου από αυτήν που, που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν. Η μεγάλη πυραμίδα προφανέ δεν υπήρχε ήδη όταν σχηματίστηκαν οι πρώτε Αιγυπτιακές Αυτοκρατορίε. Όπω και οι μεγάλε τούμπε τη Βορείου και της Νοτιού Αμερική ήταν ήδη εκεί όταν εμφανίστηκαν στο προσκήνιο οι πρώτοι Ινδιάνοι. Το αναπάντητο ερώτημα είναι, ποιοι προηγήθηκαν του σύγχρονου ανθρώπου και τι του συνέβη. Όποιοι και αν ήταν, εμπνεύστηκαν από κάτι ή από κάποιον για να κατασκευάσουν πολύ μεγάλα εδαφικά σημάδια που μπορεί να τα δει μόνο από τον αέρα. Τα λέει τη Αγγλίας, περνούσαν απαρατήρητα για εκατοντάδε χρόνια, ώσπου να τα εντοπίσει ο κύριος Βότκιν από την κορυφή εκείνου του λόφου. Από τότε, εναέρειε έρευνε έχουν ανακαλύψει αρχαιότατε γιγάντιες φιγούρες, χαραγμένε στου λόφου και στι κοιλάδε τη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα. Βρεθήκαν γιγάντια άλογα και ακόμη και η μορφή εκείνου του τεράστιου ανθρώπου των σπηλαίων που κρατάει ένα ρόπαλο. Είναι σχεδόν σαν κάποιος να σημαδεύει ένα λόφο για να πληροφορεί κάποιους υπτάμενους επισκέπτες ε, «Οι άνθρωποι των σπηλαίων ζουν εδώ» «Ή φύγετε, θα σας δείρουμε» κατά ετορόπαλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές από τις μεγάλες τούμπες του Οχάιο, της Μινεσότα, του Μισισιπί κλπ έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να μοιάζουν με τις φιγούρες τεράστιων ερπετών ή τεράστιων ελεφάντων. Προσέξτε, ελέφαντε. Τα ζώα αυτά έχουν εκλείψει από την Αμερική εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Και πάλι μπορείς να σταθείς στην κορυφή μιας από αυτές τις τούμπες και ποτέ να μην αναγνωρίσεις το αληθινό σχήμα της. Μπορείς να το δεις μόνο από τα αεροπλάνα. Από τη Φλόριντα ως την Καλιφόρνια υπάρχουν ενηγματικά σχέδια από γραμμές χαραγμένες στο έδαφος, ορατά μόνο από τον αέρα. Όπως και οι θαυμαστέ γραμμές της Νάσκα, στην Περουβιανή Έρημο. Lines, οι οποίε σχηματίζουν αράχνε, φίδια και άλλα ζώα κωδικά, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν μόνο κοιτώντα τα αεροπλάνα. Από το, το έδαφο δεν φαίνονται ούτε καν από τα διπλανής λόφου. Άραγε, γιατί οι μυστηριώδει πρόγονοι μα αφιέρωσαν τόσο πολύ χρόνο και τόσο πολύ κόπο και ενέργεια και γνώση κατασκευάζοντα όλα αυτά τα φαινομενικά άχρηστα κατασκευάσματα, όπω τα εδαφικά γραμμικά σχέδια και τι τούμπε αυτέ. Ζούμε σε μεγάλο μυστήριο μέσα σε αυτήν εδώ την παρατημένη Disneyland of the Gods. Μα Standing there alone The ship is waiting, all systems are gone Are you sure? Control is not convinced. But the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance. The crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major tone. The count goes on. Four, three, two Το Μυστικό διασημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Οι συχνότητέ μα από το μυστικό σκάφο μα εκπέμπονται εκεί στη γη και αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτζιο αλμπίτο 14. Κάθε Τρίτη περίπου στι 8. Έτσι και σήμερα ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ, και σήμερα περιηγούμαστε στην Disneyland των Θεών τη γη. σε αυτά που ανέφερα για τα Lays νωρίτερα στη δεκαετία του 1950 ο μεγαλύτερος ουφολόγος της Γαλλίας τότε ο Ε. Michel ο οποίος είναι και ένας από τους πρώτους που εισήγαγαν το ζήτημα των Ancient Aliens ανακάλυψε ότι τα UFOs ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές πάνω από τη Γαλλία πολύ συγκεκριμένες, χρόνο μετά το χρόνο Άλλοι ουφολόγοι θυμάμαι όπως ο Εκλυπών και Θρυλικός οι Φόντε Φόντες της Βραζιλίας προέκτηναν αυτή την ανακάλυψη του Μ.Μ.Σ.Ε.Λ και προσπάθησαν να εντοπίσουν παγκόσμιες συγκεκριμένες διαδρομές των UFOs. Αυτό το μυστήριο των ευθειών γραμμών, the straight line mystery, που είναι μια αναφορά και στα λέει του Watkins, αλλά και στο ορθότενι, ορθοτενία όπως το ονόμασε ο Μ.Μ.Σ.Ε.Λ όλο αυτό έγινε να ένα ουφολογικό αμφιλεγόμενο ένιγμα Κάποιοι επιστήμονε μάλιστα είπαν ότι ισχύει, αλλά το θεω... άλλοι... άλλοι το θεωρήσανε ανοησίας, δεν του δώσαν σημασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι τα UFO φαίνονται να εμφανίζονται συχνά στις περιοχές με τις τούμπες του Ohio, του Mississippi κλπ. Και ακόμη φαίνεται να ακολουθούν συγκεκριμένε γραμμές ανάμεσα σε τέτοιες περιοχές, ξανά και ξανά. Επίσης, εγώ έχω αντοπίσει σταδιακές εμφανίσεις UFOs, κύματα δηλαδή εμφανίσεων UFOs, τα οποία ξεκινούν από το Βόρειο Πόλο, από τον Αρκτικό κύκλο, και κατεβαίνουν στον Καναδά και τελικά στις ΗΠΑ και τελικά στην Κεντρική και Νότιο Αμερική. Και το ανάποδο. Κύματα από εμφανίσεις UFOs που ξεκινούν από την Ανταρκτική, από τον Νότιο Πόλο δηλαδή, και εμφανίζονται στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νότιο Αφρική και στην Ασία. Και βέβαια κατεβαίνουν από την, στην Ευρώπη από την Σουηδία και από κοίνατα με τη Σκανδιναβία. Ε, κάτι τρέχει δηλαδή με τους πόλους. Αυτός ο πλανήτης, επίσης να αναφέρω εδώ για την Disneyland των Θεών, είναι περικυκλωμένος από ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο ακολουθεί διαφορετικές πορείες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Δεν είναι παντού ίδιο το μαγνητικό πεδίο της Γης οι τόποι που έχουν συμμαδευτεί από μαγνητικές ανομαλίες και παράξενες συμπεριφορέ των πηξίδων και άλλα τέτοια, των ραντάρς λοιπά, πραγματικά φαίνονται να συγκεντρώνουν περισσότερες θεάς UFOs από τόπους όπου ο φυσικός μαγνητισμός είναι πιο normal. Ακόμη πιο παράξενο είναι το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους αρχαίους ναούς που λέγαμε και τις και της Ανατολής, είχαν εκτιστεί προσεκτικά ακριβώς πάνω από σημεία με μαγνητικές ανομαλίες. Αλλά, ελάτε τώρα εδώ να το δούμε αυτό. Αναρωτηθείτε, πώς εντόπιζαν αυτά τα σημεία οι αρχαίοι άνθρωποι. Ήταν η επιστήμη τους όσο είναι αναπτυγμένη η δική μας που με δυσκολία η δική μας τεχνολογία τα εντοπίζει. Έχει γίνει πολύ μεγάλο project, πολλών ετών δεκαετιών. Το project GARP, το, α, ε, Τέλο πάντων δεν θυμάμαι τα, τι σημαίνουν τα αρχικά τώρα Global Aerial Research Program κάπω έτσι που ε, χαρτογράφησε το μαγνητικό πεδίο της γης με υποβρύχια, τρένα, αεροπλάνα πολεμικά πλοία από όλες τις μεγάλες δυνάμεις και λοιπά και με πάρα πάρα πολλούς αεροπισεκασμούς επί δεκαετίε, ένα μεγάλο κομμάτι των αεροπισεκασμών είχα κάνει με αυτό όπως ακριβώς Βάζουμε, για να γίνει μια μαγνητική, όχι, όχι μαγνητική, αξονική τομογραφία στο ανθρώπινο σώμα, ε, όπως ξέρετε βάζουμε μια ένέση με ένα σκιαστικό υγρό, το οποίο απλώνεται σε όλες τις αρτηρίες, τις φλέβες κλπ. Και, και η τομογραφία ε, χαρτογραφεί αυτό που συμβαίνει στο σώμα, ε, γιατί το φανερώνει αυτό το σκιαστικό υγρό. Ε, με την ίδια λογική ακριβώς, κάνανε ε, με βάριο και αλουμίνιο και άλλα τέτοια, για να ε, χαρτογραφήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ε, τα έχουμε αποκαλύψει επανελειμμένως όλα αυτά... αλλά δεν δίνει σημασία κανένα δηλαδή, γιατί κανένα δεν ασχολείται στα αλήθεια με αυτά τα ζητήματα... έτσι λένε ψέματα ότι ασχολούνται... για να, λόγους αντιπουσιασμού. Τέλος πάμε. Λοιπόν, ίσως οι αρχαίοι όμως να εντόπιζαν αυτά τα μέρη... μόνο με την παρατήρηση. Με το να μελετούν δηλαδή τις πτήσεις των μυστηριοδών υπτάμενων αντικειμένων αιώνα μετά τον αιώνα, ώσπου υπολόγισαν τις ακριβείς τους διαδρομές και μπόρεσαν να σημαδέψουν τα κομπικά μέρη όπου αυτές οι διαδρομές τέμνονταν. Να λοιπόν μια θεωρία που προτείνω. Άρα και μετά έκαναν σχέδια πάνω στο έδαφος για να καθοδηγούν ή κατά κάποιο τρόπο για να τιμήσουν αυτούς τους αέριους επισκέπτες ή για να τους προσελκύσουν κατεβείτε κάτω εδώ. Πολλά είναι τα μυστήρια. Ανά τον κόσμο έχουν βρεθεί στοιχεία ότι οι αρχαίοι άνθρωποι είχαν μια εκπληκτική γνώση της αστρονομίας. Δεν τον αμφισιλθεί κανένας αυτό. Ε, δεν είχαν τηλεσκόπια, δεν είχαν τίποτα. Πέτρινα ημερολόγια που βρέθηκαν στην νότια Αμερική είναι τελείως ακριβή και στο σημείο ακριβώς της σύγχρονης γνώσης μας. Αρχαία αρχεία από τη Μέση Ανατολή αποκαλύπτουν γνώσει που θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί μόνο από τη χρήση τηλεσκοπίων και ειδικών σύγχρονων συσκευών και παρατηρητηρίων. Τα ενηγματικά συστήματα των γραμμών Lay's, που έλεγα, τη Βρετανία, τη Κίνα, αποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι γνώριζαν όσα ή και περισσότερα από όσα εμεί γνωρίζουμε για το μαγνητικό πεδίο τη γη. Πολλοί θρύλοι των παλαιών ανθρώπων ανά τον κόσμο προτείνουν ότι οι ουράνοι άνθρωποι, the sky people που κάποτε επισκέπτονταν τη Γη, μας δίδαξαν τις τεχνικές της γεωργίας και της αστρονομίας μεταξύ άλλων. Αυτή η μυστηριώδης θεοί ήταν τόσο μεγάλη σημασίας και σπουδαιότητας για τη ζωή όλων των ανθρώπων, επί αιώνες επί αιώνων, ώστε τα μόνα ίχνη που έχουν απομείνει από τους περισσότερους αρχαίους πολιτισμούς δεν είναι παρά τα πέτρινα μνημεία και οι ναοί που κατασκευάστηκαν προς τη μήνα αυτών των θεών. Δεν γνωρίζουμε τίποτε απολύτω πολλέ φορέ από έναν πολιτισμό πέρα από την αιμονή του με του Θεού. Είναι άραγε πιθανό, πρέπει να το αναρωτηθούμε, αυτοί οι ουράνοι οι άνθρωποι, οι sky people, να ξεγέλασαν του αρχαίου ανθρώπου στο να κατασκευάσουν σημαδούρε για να του βοηθούν στι περιηγήσει του πάνω από τον πλανήτη. Παίζει αυτό άραγε. Για παράδειγμα, τα λέει είναι άχρηστα δρόμοι, αλλά όντω σημαδεύουν τη ροή των μαγνητικών ρευμάτων. Υπάρχουν και τα λεγόμενα τελουρικά ρεύματα. Τέλο πάντων, έχω αναφερθεί πολλές όλα αυτά σε πολλά βιβλία μου και κυρίως στα έργα μου για την κουφιαγή. Ε, άραγε τα σκάφη των sky people εξαρτώνται από αυτά τα μαγνητικά ρεύματα, όπως τα ανεμοπλάνα, για παράδειγμα, εξαρτώνται από τα ρεύματα του αέρα. Χαρτογραφήσαμε όλο αυτό το πλανήτη με όλους τους τρόπους, άραγε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των μυστηριωδών αέριων θεών. Μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις που μας περιβάλλουν, οι οποίες αφομοιώνονται και κατοπτρίζονται στο γεωγραφικό τοπίο, οι οποίες ήταν πολύ καλά γνωστές στους αρχαίους ανθρώπους και οι οποίες έχουν χαλαρά οριστεί στη μαθηματική τέχνη της αστρολογίας. σα θυμίζω η λέξη σημαίνει να μιλάμε για τα άστρα. Και οι οποίε βέβαια αποτελούν ζωτικό μέρο και του μυστηρίου των UFOs και των μυθολογιών και των όλων των παραδόσεων του κόσμου. Τι θα συμβεί όταν επιτέλου μάθουμε τι απαντήσει σε αυτού του Άρα και θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε νέε δικέ μα κατασκευέ που σχετίζονται με όλα αυτά. Ή μήπω το κάνουμε ήδη, όπω το κατα καταδεικνύω και στο Μεγαπολισόμανση Τα Μυστήρια των Πόλεων, το ε, πολυσυζητημένο αυτό βιβλίο, μου, το οποίο επίση μπορείτε να εντοπίσετε. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Στα βιβλία εκεί Και να το αποκτήσετε επιτέλους Ή μήπως έχοντα ξεκλειδώσει τα μυστικά του σύμπαντος Απλώς τελικά θα εξαφανιστούμε Όσο ξαφνικά και μυστηριακά εξαφανίστηκαν οι σοφοί αρχαίοι Πού είναι όλοι αυτοί οι θεοί Και γιατί άφησαν εδώ την Disneyland των θεών Ή μήπω δεν την άφησαν Και να ακόμα εδώ και μας κοντρολάρουν Αναρωτηθείτε έτσι προτείνει ο Παντελής Γιανουλάκης απο το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό διαστημικό σκάφο μα σε μια περιπέτεια και εποπτεία υψηλή γύρω από τη γη, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω που αναμεταδίδονται όπω κάθε Τρίτη στι 8 περίπου έτσι και τώρα από το Ιντερνετ Ρέτζιο Αλμπίντο 14. Περιηγούμαστε πάνω και μέσα στη Disneyland των Θεών σήμερα. The Disneyland of the Gods. Και φίλοι μου, υπάρχει εδώ μια μυστική ενέργεια η οποία ενεργοποιεί αυτή τη Disneyland που έρχονται και διασκεδάζουν οι θεοί. Και υπάρχουν οι κρυφοί τόποι της. Η επιφάνεια της γης βρίθει από όλων των ειδών τις γεωμαγνητικές α πούμε δυνάμεις που επηρεάζονται όπως οι παλήριες από τα ουράνια σώματα, ειδικά σελήνη. Αλλά αυτές οι δυνάμεις δεν είναι απλά μαγνητικές ή ηλεκτρικές ή ηλεκτρομαγνητικές. Το πιο σπουδαίο σε σχέση με αυτές είναι πως κατά την άποψή μου πάντοτε βέβαια μπορούν, και όχι μόνο τη δική μου όμως, μπορούν να αλληλεπίδρασουν με τον ανθρώπινο νου. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι γνωστή από το μακρινό παρελθόν και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιστορίας του παρανόρμαλ, δηλαδή του παραφυσικού. Ε, την εποχή αυτή έχω ε, γράψει και κυκλοφορήσει, όπω το λέει ο υπότιτλος του, το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό. Το βιβλίο μου, το νέο βιβλίο μου, με τίτλο Παρανόρμαλ. Ένα ογκοδέστατο βιβλίο, το οποίο με τα πάρα, πάρα πολλά και πλούσια περιεχόμενά του, ε, δημιουργεί στην ουσία ή τέλο πάντων δικαιώνει την νέα εναλλακτική γνωσιολογία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για το παρανόρμαλ. Με πάρα πολλέ πρωτότυπε ιδέε, σκέψει εξιστορήσεις, πληροφορίε, ανακαλύψεις και όλες τις επιστημονικές αποδείξεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν για τα περισσότερα, τις περισσότερες παρανόρμαλ καταστάσεις, όπως τηλεπάθεια, τηλεκίνηση και άλλα τέτοια. Αλλά ε, και σχετίζεται βέβαια, υπάρχει μια παρανόρμαλ προσέγγιση ε, στο πράγμα το οποίο συζητάμε, που σε μεγάλο βαθμό βέβαια ε, ε, είναι παρανόρμαλ, είναι παραφυσικό. Αφού μιλάμε για τη φυσική γεωγραφία, εδώ μιλάμε για μια παραφυσική γεωγραφία. Και αφού μιλάμε για του φυσικού πολιτισμού όπω τους ξέρουμε, υπάρχουν και παραφυσικοί πολιτισμοί. Εν πάση περιπτώσει, όποιο θέλει να μελετήσει και να ε, ωφεληθεί από το νέο αυτό έργο μου, το Paranormal, μπορεί να το βρει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Και να το αποκτήσει από εκεί. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί θα δείτε στο μενού έχει βιβλία. Εκεί είναι οι εκδόσει, αύριο το κολέγιο. Από όπου μπορείτε να ε, αποκτήσετε το παρανόρμαλ, το νέο μου βιβλίο. Ε, όπου θα δείτε μέσα πόσο μακριά πηγαίνει η βαλίτσα με αυτά τα παράξενα ζητήματα του παραφυσικού. Το πιο σπουδαίο σε σχέση με αυτές τις δυνάμεις λοιπόν είναι ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τον ανθρώπινο νου. Οι δυνάμεις που διατρέχουν τον κόσμο μας. Αλλά και ο νους μπορεί να, μπορεί να τις επηρεάσει. Έτσι ώστε να καταγράψουν, να το πούμε έτσι, ισχυρά συναισθήματα. Ειδικά άμα είναι συλλογικά. Και αυτή η καταγραφή μερικέ φορέ είναι αυτό που λέμε το στίχομα. The haunting. Όπως και ο Τζον Κιλ, προς τιμή του οποίου έχουμε κάνει αυτή την εκπομπή σήμερα, παίρνοντα τον τίτλο αυτόν που του άρεσε πολύ, The Disneyland of the Gods, ε, έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό, Our Haunted Planet, ο στοιχεωμένος μας πλανήτης. Είναι βέβαιο ότι οι αρχαίοι τα μυστικά αυτών των δυνάμεων της Γης, καθώς και πώς να τι μεταχειρίζονται. Πολλές, πολλές κατασκευές τους, όπως οι όρθιες πέτρες, οι ορθώστητες, οι λεγόμενες, τα standing stones, τα menhir, τα dolmen, τα συναφή, όλα μονολιθικά και μεγαληθικά μνημεία, εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς. Να καναλιζάρουν τη δύναμη και να λειτουργούν ως βαλβίδε για τις εκροές της. Έχω προτείνει αυτό, έχω προτείνει εδώ και πολλά χρόνια τη θεωρία μου του γεωβελονισμού. Ε, Μπορούν δηλαδή όλα αυτά να συγκριθούν με τι βελόνε πάνω στα σημεία βελονισμού στο ανθρώπινο σώμα που χρησιμεύουν στο να ερεθίζουν και να κατευθύνουν, να μπλοκάρουν και να απελευθερώνουν τι ζωτικέ ενέργειε και τη ροή του. Ε, Επίση τα ψηλά κτίρια τη πόλη, όπω θα το διαπιστώσετε κι εσεί οι αναγνώστε, οι παλιοί ή ναι, οι νέοι αναγνώστε του έργου μου Μέγα Τα μυστήρια των πόλεων, τα ψηλά κτίρια τη πόλη μπορούν να παίζουν τον ίδιο ρόλο μέσα από την. Εντό σαϊκών τυχαία, κατά ταξί τους στην πολεοδομική μορφή του τεχνητού τόπου μέσα στον οποίο ζούμε. Ένα σύστημα βελονισμού στο σώμα της γέας. Δείτε το έτσι. Αυτή είναι η πρότασή μου. Τέτοιε φυσικές μορφές όπως οι λόφι, τούμπες, βράχια ή τεχνητές κατασκευές όπως οι κολόνε των ναών, οι πύργοι κλπ. έκαναν κάποτε διαθέσιμη τη γήινη ενέργεια στα ανθρώπινα όντα ή έστω πιστευόταν ότι τη διέθεταν και ίσως να βρούσαν ακόμη και ως ενισχυτές αυτής της ενέργειας. Πολλά αρχιτεκτονικά μυστικά, κατά τη γνώμη μου, κρύβουν πίσω τους αυτές τις αλήθειες. Το μεγάλο μυστικό σε σχέση με αυτό πρέπει να ήταν ο εντοπισμός της προέλευσης του εσωτερικού ρυθμού και των περιόδων της παντοδύναμης αυτής ροής. Ο παλμός αυτός που δονεί όλο τον κόσμο... Είναι ανάλογο με αυτόν τη ζωτική ενέργεια που δονεί το ανθρώπινο σώμα. Οι Ινδοί το ονομάζουν κουνταλίνη και είναι ένα ενεργειακό φίδι, πούμε, το οποίο είναι κουλουριασμένο στη βάση τη πονδυλικής στήλη. Σύμφωνα με του Ινδοϊστέ και του Γιόγκη, δεν είναι για πέταμα αυτά. Έχουν μεγάλε και υψηλέ γνώσει και πολλά μυστικά. Ε, όταν αφιπνιστεί, υποτίθεται, ανελήσεται περνώντα και ανοίγοντα τα στα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπινου οικοδομήματος. Υπάρχει άραγε μια κουνταλίνη των τόπων. Τα ενεργειακά τελουρικά ρεύματα της Γης, οι γραμμές ΛΕΙΣ, το γεωμαγνητικό δίκτυο των γραμμών Χάρτμαν, έχουν πολλές μα πολλές ονομασίες όλα αυτά. Η γνώση και η χρήση των αρνητικών και θετικών δυνάμεων των κοσμικών ενεργειών είναι η πιο σημαντική γνώση του κόσμου, η απόλυτη κυριαρχία των ρευμάτων. Ο μυστικός πόλεμος ανωτέρων δυνάμεων για την κυριαρχία πάνω σε αυτές τις δυνάμεις. Ποιες θα επικρατήσουν οι αρνητικές ή οι θετικές. Πολλά λέω γι' αυτά στο βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος» και στο «Ο μυστικός πόλεμος» βιβλίο 2. Ο κυρίαρχος αυτής της δύναμης θα είναι ένας άρχον των μονοπατιών. Rex σε Τα μονοπάτια σαν αμέτρητοι ομφάλοι λόρη, πρέπει να οδ στο κεντρικό σημείο ελέγχου, έναν τελουρικό ομφαλό, θυμηθείτε και τον ομφαλό των Δελφών και άλλους ανάλογους, πάρα πολλούς. Τοποθετήστε στο πιο κομβικό τελουρικό ομφαλό τον πιο ισχυρό άξονα. Κατέχοντας αυτόν τον σταθμό, έχετε τον τρόπο να προβλέπετε τι βροχέ, τι ανομβρίε, να εξαπολύετε τυφώνε, παλήρρυε, σεισμού, να τσακίζετε στην κυριολεξία χώρε ολόκληρε, να υψώνετε δάση και βουνά, να καταποντίζετε νησιά. Σα φαίνεται εξωφρενικό. Όχι. Κατευθύνοντα το σωστό φορτίο ενέργεια μέσα από τα κανάλια ροή που έχει εντοπίσει, φέρνει α πούμε σε κατά κάποιο τρόπο ως ένα οργασμό ας πούμε, τα σπλάχνα της γης και την αναγκάζεις με τις ανάλογες συγκεντρώσεις να κάνεις ένα λιγοστό χρόνο αυτό που θα έκανες σε χιλιάδες χρόνια. Δημιουργήσει όλη την κοιλάδα του Νείλου, κοιτάσματα διαμαντιών ή γεμίζεις όλο το Αιγαίο με πετρέλαιο. Θα είναι σαν να μετασχηματίζεις όλη τη γη σε ένα τεράστιο, για να θυμηθούμε και τα πειράματα του Βίλχεν Μπράιχ, σε ένα τεράστιο οργανικό θάλαμο. Ήξερε αυτό ο Ράιχ πολλά πράγματα γι' αυτά και τα πειράματά του με την Οργόνη και τι πυραμίδε Οργόνη που κατασκεύαζε από οργανικά υλικά, τον οδήγησαν σε συγκλονιστικά συμπεράσματα. Που βέβαια μέχρι σήμερα θεωρούνται απαγορευμένα. Αφού και ο ίδιο συγκοφαντήθηκε και απομονώθηκε ε, και τη μοίρα του την ακολούθησαν και οι θεωρίε του. Και, στην ουσία τον σκοτώθηκαν στη φυλακή. Έχοντα την εποπτεία πάνω σε ένα τέτοιο φίλιο ενεργειακό χάρτη, μπορεί να κατασκευάσει ένα δίκτυο από σταθμού αναμετάδοσης που μεταβιβάζουν την ισχύ και την κατεύθυνση των ροών, την ένταση, τις, λένε, τις τάσεις, τις διαθέσεις των ρευμάτων. Ε, Διαφαίνεται μάλιστα ότι αυτό σχεδίαζε ο Νίκολα Τέσλα. Ε, υπάρχει και αυτή η ρίση ότι η γνώση των παλιριών και των παγκοσμίων ρευμάτων αποτελεί το μυστικό τη ανθρώπινης παντοδυναμίας. Είναι πολλές μυστικέ γνώσεις αυτά. Το, το μυστικό βέβαια δεν βρίσκεται μόνο στην απόκτηση του παγκοσμίου χάρτη, αλλά και στη γνώση του καθοριστικού σημείου, του ομφαλού, του ομπίλικου στελούρης, του κέντρου του κόσμου, της απόλυτης και φυσικής πηγής της εξουσίας, την οποία εντόπισαν αυτοί οι θεοί εδώ και τη χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή αυτή της Disneyland, εκεί από όπου μπορεί να κυβερνά τα πάντα ο άρχον του κόσμου. Ε, κατά τη γνώμη μου, οι επισημάνσεις αυτές, παρόλο που ακούγονται λίγο παράξενες, αποτελούν μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων και τις βασικές αρχές της γεωπολιτικής, όπως ακριβώς ξεκίνησε ως επιστήμη από τον Γερμανό στρατηγό Καρλ Χάουσχοφερ, δάσκαλο του Αδόλφου Χίτλερ. Και ήταν σε αναζήτηση για το λεγόμενο «Χαρτλαντ», την καρδιά του κόσμου. Είναι ε, σίγουρο ότι τουλάχιστον κατά το παρελθόν υπήρχαν μέρη χάρτε. Δηλαδή τοπία που ήταν χάρτες από μόνοι τους. Που περιγράφουν μέσω του κατασκευαστικού του κώδικα μια προέκταση της πραγματικότητας. Μια προέκταση της γνωστής γεωγραφίας. Κτίσματα και μέρη, ακόμη και πολιτείες ολόκληρες που μπορούσαν να διαβαστούν σαν βιβλία δηλαδή, αν με παρακολουθείτε τι λέω. Δεν είμαστε πια σε θέση να διαβάσουμε τα μέρη. Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ένα από τα μεγάλα μυστικά που έχει χαθεί για πάντα. Αλλά. Ε, γνωρίζουμε πολλά για τα ιερά σημεία και για τους τόπους δύναμη. για τις ιερές πόλεις πολλά για αυτά λέω στο Μεγαπολισόμανση το βιβλίο μου τέτοια σημεία πάντα σημαδεύονται από ιερούς λόφους, ψηλακτίσματα πύργους, ναούς και πάντα κρύβουν μια δίωδο και προς τα υπόγεια αλλά και μια προς τα ουράνια υπάρχει αυτό ο άξονας πάντα ουρανός, γη, κούφια γη. Έτσι έχουμε το μυστικό πολιτιακό τρίπτυχο, την ορατή πόλη, έτσι είναι όλες οι ιέρες πόλεις. Ε, την ορατή πόλη δηλαδή που φιλοξενεί το κατά τόπους, κέντρο του κόσμου, που συνήθως στέκει σε κάποιο άβατο εκεί, τη μυστική υπόγεια πόλη που βρίσκεται από κάτω του και την αόρατη εξοκοσμική ουράνια πόλη που βρίσκεται αλλού και την οποία καταπτρίζει συμμετρικά η ορατή πόλη. Ε, Περιμένουμε άλλωστε σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιωάννη την προσγείωση τη ουρανία Ιερουσαλήμ. Μια ουρανία πόλη δηλαδή. Δείτε στην αποκάλυψη του Ιωάννη, Kα1-2. Και είδων ουρανών και γη νέων. Και εγώ Ιωάννη είδων την πόλη την Αγία. την νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνωσαν από του Θεού εκ του ουρανού. Έχουν τη δόξαν του Θεού. Την δόξαν του Θεού. Καβόντ. Και η λαμπρότη αυτή ή το όμοια μελίθον πολύτιμων ως λιθονία σπιν κρυσταλλίζοντα και είχε τείχος μέγα και 12 πυλώνας. Ε, φίλοι μου, είναι πολλά αυτά που πρέπει να μάθουμε, να καταλάβουμε και να παρατηρήσουμε, για να εντοπίσουμε, να επισημάνουμε, να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε την Disneyland των θεών εδώ, τη γη. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο που μου δείχνει η συγκυβερνητριά μου του Βασίλειος Βαλεντίνους, θρηλυκού αλχημιστή γνωστικού φιλόσοφου. Λέει ο Βασίλειος Βαλεντίνους «Υπάρχουν μέρη στη γη που τα επισκέπτεται ο Θεός. Η γη δεν είναι ένα νεκρό άψυχο σώμα, αλλά κατοικείται από ένα πνεύμα που είναι η ζωή της και η ψυχή της. Όλα τα πράγματα της δημιουργίας, ακόμη και τα ορυκτά, παίρνουν τη δύναμή τους από το πνεύμα της γης. Αυτό το πνεύμα είναι ζωή, τρέφεται από τα άστρα και τρέφει όλα τα ζωντανά πράγματα που προφυλάσσει στη μήτρα του. Στο εσωτερικό του κόσμου. Από το πνεύμα που δέχεται από ψηλά, η γη κλωσάει τα ορυκτά στη μήτρα της όπως η μητέρα, το αγέννητο παιδί της. Αυτό το πνεύμα είναι που κατασκευάζει τα βουνά σαν κατοικίε. Ταξιδεύει με το νερό και με τον άνεμο χαράζει του τόπους μορφοποιεί τα πάντα και οι τόποι μιλούν τη γλώσσα του αν δεν βλέπεις γύρω σου αυτό το πνεύμα δεν βλέπεις τίποτε Φίλοι μου ακούσατε μια εκπομπή που κάναμε σήμερα για την Disneyland των Θεών τη γη και εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό ήρθε η ώρα να απομακρυνθούμε εκπέμπουμε Στι συχνότητέ μα εκεί κάτω από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 κάθε Τρίτη στι 8 περίπου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε. Συνταξιδιώτε μου, θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και πάντα αναρωτιέμαι, υπάρχει κανεί εκεί έξω που να μα ακούει. Καληνύχτα σα.